δηλαδή τα χαρακτικά δουλειά. Δηλαδή. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα και συνήθως την υποτιμάμε τη χαρακτική για, διά, για δύο λόγους κυρίω. Ο ένας λόγος είναι ότι τα έργα δεν είναι ούνικου και βγαίνουν σε πολλαπλά. Άρα όταν ένα αντικείμενο βγαίνει σε πολλαπλά κάπως αισθάνεται κανείς ότι δεν έχει την αξία που έχει ένα αντικείμενο που είναι μοναδικό όπω είναι ένα mm. λάδι. Ο άλλος λόγος είναι η απουσία χρώματος, γιατί συνήθως έτσι έχουμε ταυτίσει λίγο και τη ζωγραφική με το χρώμα και ένα χρώμα μέσο πολύ συχνά μας φαίνεται ότι είναι ανεπαρκές. Ε, Παρ' όλα αυτά ο Ρέμπρα πάρα πολύ τα χαρακτικά και ορισμένα χαρακτικά του είναι ωριότερα από τα λάδια. Οπότε λέω να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα σήμερα, να δούμε και μερικά εμπόριμα λάδια και μερικά εμπόριμα σχέδια και να δούμε λιγάκι τη, τη χαρακτική, τι τεχνικέ, γιατί ήταν πολύ καινοτόμο. Νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερο χαράκτη όλων των εποχών. Ωραία, <coughs> πράγματα. Έτσι νομίζω. Και, και ίσω και πιο μοντέρνο. Ποιοι ε, άλλοι είναι οι χαράκτε μεγάλοι, ο Ντίρερα, που ήταν πολύ μεγάλο χαράκτη, ο Πικάσο, ο Γκόγια αλλά νομίζω ρεύτρα την και ήταν ακριβά τα χαρακτικά ακριβά δηλαδή έβγαζε κρίματα από τα χαρακτικά ίσως περισσότερα και από τα τελικά έργα και γι' αυτό τις φρόντιζε πάρα πολύ και τις πλάκες και όλα και γενικά πάντα ήταν ακριβά τα χαρακτικά θέλω να πω το τελευταίο που βγλήθηκε πέρσι ήταν 2,2 εκατομμύρια σελίνες. Ένα χαρακτικό δηλαδή, αντίγραφο, πολλαπλό, 2,5 εκατομμύρια ευρώ είναι απίστευτο, ας πούμε. Προπές, το 18. Ε, και μάλιστα το 18 αιώνα, ένα Γάλλος συλλέκτης στον οποίο, στο οποίο την πεδοχή είχαν βρεθεί 78 πλάκες του Ρέα επειδή πλάκες είχαν στομόσια κατυπώματα, γιατί τα χαρακτικά, ανάλογα την τεχνική, βγάζουν και αριθμό αντιτύπων. Ας πούμε, αν είναι γράμι πόιντ, Δελεογραφία δεν μπορεί να βγάλει πάρα πολύ 15 ε, γιατί τρώνε το διναδέσια. Ε, αν είναι, α πούμε, etching, ε, οξυγραφία ή engraving, μπορεί να βγάλει καμιά εκατοστή <κυρίζει> το πολύ. Και τα μόλι δεν είναι, φύρεται πλάκα, παρόλο που είναι μέταλλο. Οπότε αυτό και τι πλάκε του Ρέμπρα, τι καθάρισε, τι περιπήθηκε, ξαναχάραξε κάποια σημεία, χάρη το αποτέλεσμα και ξαναέβγαλε μία σειρά και τα διοχέτευσε στην αγορά το 18ο και το 19ο αιώνα με αποτέλεσμα πολύ. Πάντα είχαν ζήτησε αυτά και στην εποχή του. Ένα από τα χαρακτικά που λέγεται το, το χαρακτικό των 100 φιωρινιών γιατί πουλήθηκε 100 γκίλδες, 100 φιωρίνια που ήταν αμύθιτο ποσα για την εποχή και τα έδωσε ο για να το πάρει πίσω γιατί δεν είχε άλλο. Ναι, ναι. οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και έχει ενδιαφέρον ότι στην αρχή είχαμε μιλήσει για τα βιβλικά θέματα. Τώρα, επειδή θα πούμε για το σχέδιο, ορισμένα πράγματα είχα, είχα ετοιμάσει κάτι πράγματα και για το Σπινόζα. Αλλά μάλλον αυτά θα τα βάλουμε την επόμενη φορά που θα συνεχίσουμε το τον Ρέμπραντ σε αντιπαράθεση με του ε, ε, Ισπανού. Ε. Αλλά πάλι, πάλι θα ασχοληθούμε με τον Ρέμπραντ γιατί πιο, οι πιο ωραίε αντιπαραθέσει ήταν με έργα του Ρέμπραντ. Ρέμπραντ Βελάσκεφ έτσι ήταν και το ο τίτλος, ας πούμε, και τα πιο ωραία ήταν πραγματικά «Η Ρέβραν Βελάσκερ». Άρα πάλι, πάλι με το Ρέβρα θα ασχοληθούμε και θα πούμε και για τον Σπινόζα γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον ο Σπινόζα. Ο Σπινόζα είναι σύγχρονο του Ρέβραν, έτσι. Γεννιέται λίγο μετά, καμιά 25 πενταριά χρόνια μετά, αλλά πεθαίνει νωρί ο Σπινόζα γιατί πεθαίνει νέος αυτός, 44 χρονών. Άρα είναι ακριβώ σύγχρονο του Λέφτζον. Και yeah. ήταν και κοινούς φίλους, δεν ξέρω αν γνωρίζω όρους. Ήταν. Ήταν, και... ήταν και λίγο μοναχικός ο Σκηνοσάκ. Mm. Και μετά από όλα αυτά που του συνέβησαν, έγινε ακόμα πιο μοναχικός. Mm. Δηλαδή, που το Ιδρύο τέθηκε ο άλλος, α πούμε, στα Σκαλιά μου, το μαχαίρι και το μαχαίρισε, και ως ελληνικό, που τον, αφόρησε, τον αφόρησαν οι Εβραίοι και του απαγόρευσαν να ξαναπάρει στη συναγωγή, τον αφόρησαν οι καθολικοί. Οι χριστιανοί καθολικοί και αυτό, μάλιστα αυτό το παλιτό που τούσκησε ο άνθρωπος του Μαχαίλη, το φοράγει για πάντα, συνέχισα το φοράγει δηλαδή, αφήνοντας την οπή του Μαχαίλιου, εν είδη υπόμησης. αλλά είναι προσωπικότητα, στις πρώτες. Είπε δηλαδή κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία για κάποιο τρόπο μου ταιριάζουν πολύ με τη ζωγραφική του Ρέμπραντ. Ένα από αυτά είπε ότι ο Θεός δεν είναι ένας ένας ε, ε, δημιουργικός νους που υπάρχει πέρα από τον κόσμο, αλλά ο Θεός είναι μέσα στον κόσμο, μέσα στους ανθρώπους, μέσα στα ζώα, μέσα στα φυτά, μέσα στο χώμα, μέσα στην ύλη. Αυτό είναι ο Θεός. Ο Θεός ταυτίζεται με τη φύση. Αυτό ήταν πολύ ερετικό στην εποχή. Το να αυτισβητήσεις δηλαδή την έξοθε διάνοια, το ότι το καταλαβαίνετε σαν, σαν τοποθέτηση χωροκρονική, Δηλαδή, η πεποίθησή μα είναι, του χριστιανισμού τουλάχιστον, ότι ο Θεός είναι κάπου αλλού, είναι ένας γέρος με, με γένεια, κάπου ψηλά στον ουρανό, πάνω από τα σύννεφα, και αποφασίζει τον κόσμο και δημιουργεί και, έτσι, συγκροτεί την έννοια του καλού και του κακού. Αλλά, ως ποινός, λέει δηλαδή, ότι ο Θεός είναι η φύση. Είναι εδώ, είναι στο λουλουδάκι ο Θεό, είναι στο χώμα, είναι την ύλη. Αυτό αυτό ο πανθεισμός του, που στην εποχή του χαρακτηρίστηκε ως άθερισμός και οδήγησε στους αφορισμούς του, ε, ταιριάζει πάρα πολύ με τον τρόπο που ο Ρέμπραν προσπαθεί μέσα στη μήλη του χρώματος, του λαδιού, της γραμμής να βρει το ίδιο το νόημα που υπάρχει και να απεικονίσει με αυτά ένα είδο ειθικών αξιών. Γιατί και ο Στηνόζα είπε, δηλαδή είπε, ότι το καλό και το κακό, άλλο πράγμα, το καλό και το κακό δεν είναι κάτι που τα, τα όρισε ο Θεός. Ο Θεός δεν έκανε κουτάρια με την έννοια ότι αυτό είναι το καλό και αυτό είναι το κακό, όσο και αν η ευκολία των ανθρώπων τίνει να, να θέλει να λειτουργεί μεταβίπολα ο καλό και ο κακός από το σινεμά μέχρι τα διηγήματα. Είπε ότι αυτό είναι ερμηνεία των ανθρώπων και είναι μεταβλητό. Πολύ, πολύ αυτό. Είπε διάφορα ωραία πράγματα. Ε, και αυτό είναι ωραίο που είπε αντί να περιγελάσω να εκτήρω ή να καταραστώ τις ανθρώπινες πράξεις με ρίμνήσαμε ιδιαίτερη φροντίδα να τι κατανοήσω αυτό κολλάει με το Ρέμπραντ διότι ο Ρέμπραντ στα θέματα τα οποία κάνει τα ηθογραφικά, του ζητιάνους που απεικονίζει κυρίως στα διδικά εξόδια δεν έχει καθόλου διδακτικό χαρακτήρα δεν, δεν, δεν θέλει να μας πει ότι η Λουκριτία έκανε καλά που αυτοκτόνησε ή κακά που αυτοκτόνησε ότι η Βιτσαβέ έκανε κακός που πήγε με τον Δαβίδ ή καλός που πήγε με τον Δαβίδ είναι πέραν του καλού και του κακού έτσι και ο Ρέμπραντ παρατηρεί αυτά τα επεισόδια και προσπαθεί των ανθρώπινων πράξεων και μεριμνά με ιδιαίτερη φροντίδα να τα κατανοήσει και η φροντίδα του Ρέμπραντ επειδή είναι καλλιτέχνης είναι τα οικαστικά του μέσα άρα είτε δουλεύει λάδια με το φως και το σκοτάδι είτε δουλεύει χαρακτικά με τη, τη βελόνα και το, την το καλένει. Είτε δουλεύει σχέδια με το πινέλο και τα watches, ε, αυτό κάνει. Προσπαθεί να κατανοήσει τι γίνεται ακριβώ σε αυτό το επεισόδιο, τι γίνεται σε αυτόν τον άνθρωπο. Και νομίζω αυτό είναι που κάνει τη ζωγραφική του τόσο μοντέρνα πάντα και τόσο διαχρονική. Ε, οπότε σχετίζεται πάρα πολύ με την έννοια του Σπινόζα και με πάρα πολλά άλλα που λέει ο Σπινόζα. Είναι σύνθετη η φιλοσοφία του Σπινόζα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Και επανέρχεται συνεχώ στη δημοσιότητα ο Σπινόζα για τον ένα και τον άλλο λόγο, επιδέχεται πάρα πολλέ ερμηνείε. Στο τελευταίο, α πούμε, το βιβλίο του Ιβινι Γιάλουμ που αναφερόταν στο Σπινόζα, πρόσπεσε του κυκλοφόρηση, καλή μετάφραση, που τον συνέβαινε, α πούμε, και τον αντιπαρέθεται με τη φιλοσοφία του Ναζισμού, σε μια ωραία παράθεση, Πάντα είναι επίκαιρο ο Σπινόζα. Ε, θα αναφερθούμε στο Σπινόζα την άλλη φορά, απλώ επειδή το. Οπότε πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά, ασταθούν και τα θέματα. Να τα κάνουμε, μην και να πάμε στο άλλο που έβαλε ο Ρέμπραντ, έτσι. Κontrol A. Λοιπόν. Ναι. Ναι. Κυκλοφορούν γενικώ. Είναι πολύ μελετημένο. Είναι πολύ μελετημένο ενώ έχουν ασχοληθεί πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν κάνει καταλόγου ρεζονέ ε, και ο Μπένε και ο Μπάρτσε. Οπότε είναι όλα καταγεγραμμένα. Βέβαια στα χαρακτικά ξέρετε ότι ε, δουλεύουν σε πολλά δοκίμια τα χαρακτικά Τώρα θα τα, θα τα δούμε με τι εικόνε. Οπότε σήμερα θα επικεντρωθούμε λίγο στα χαρακτικά και αν μα περισσέψει χρόνο που πολύ αμφιβάλλω θα μπούμε και στα βιβλικά θέματα. λύσω θα τα αφήσουμε για την επόμενη φορά. Όταν λέμε χαρακτική, τι είναι η χαρακτική. Ε. Από τήλικο. Είσαι... Ε. Ε. Ε. Οπότε, χαράζω ένα σχέδιο σε ένα... Φυσικό παλαιότερα υλικό, γιατί αργότερα το 19ο αιώνα μπορεί να είναι τεχνητό. Το λινόλαιο, yeah. η λιναιλαιογραφία, επινοήθηκε τον 19ο αιώνα και επειδή ήταν πολύ πιο μαλακό από το ξύλο, έχει δώσει πολύ ωραία χαρακτικά το λιναιλαιό yeah. από του. Και έχουμε και στην Ελλάδα πάρα πολύ σημαντική χαρακτική, γιατί ήταν ένα μέσο διάδοση των έργων που το ακολούθησαν πάρα πολύ χαρά. Είχαμε πάρα πολύ καλούς χαρακτηριστικού <σόλυνα> από το Γαλάνη. <σόλυνα> Εντάξει, τώρα ο Γαλάνης ήταν και ακριβώ Έλληνα <σόλυνα> με την έννοια την... Στο Παρίσι έζησε όλα τα χρόνια, αλλά ο Γαλάνης ήταν ο κορυφή. Ο Κεφαλινό μετά που δίδαξε και χαρακτηρίστηκε από την Πάρα πολύ τη παλιά γενιά των αρχών του αιώνα Βεντούρα, Κορογεννάκη κτλ. Και στο, στο Μεσοπόλεμο, οι δύο κορυφαίοι, ο Τάσο και η Κατράκη, α πούμε. Ε, και πά, πάρα πολύ καλή χαρακτική. Και τώρα έχουμε καλούς παράγοντε. Ε, οπότε, όταν λέμε χαρακτική, εννοούμε διάφορε τεχνικέ, που είναι να χαρακτεί ουσιαστικά ένα σχέδιο ή ένα σύμβολο ή κάτι σε μια επιφάνεια, η οποία αργότερα χρησιμεύει σαν μήτρα, σαν πλάτα, σαν μάτριξ το λέμε, όπου σε αυτό το μάτριξ, μελανωμένο με διάφορου τρόπου. Ε, και αποτυπώνεται σε χαρτί ή σε άλλο μέσο, μπορεί να είναι και σε βέλο, μπορεί να είναι σε περκαμινή, σε ύφασμα, σε οτιδήποτε, αποτυπώνεται ένα σχέδιο. Άξι. Μπορεί να είναι ξυλογραφία, μπορεί να είναι χαλκογραφία, λιθογραφία, τσιγκογραφία. Ε, και τις, ε, στον 20ο αιώνα έχουν επινοηθεί και διάφορες άλλες μέθοδοι, όπως ήταν η μεταξοτυπία, όπως είναι που δεν είναι ακριβώς μήτρα, αλλά είναι ένας αντίστοιχο τρόπος, ε, υπάρχουν πάρα πολλέ τεχνικέ χαρακτικής. Ε, η πρώτη και παλαιότερη είναι η ξυλογραφία, αν αφαιρέσουμε λίγο τους σφραγιδόλυφους της αρχαιότητας, γιατί και οι σφραγιδόλυφοι της αρχαιότητας ένα είδο χαρακτική ήταν, δηλαδή χαρασσόταν πάνω σε ένα μημιπολίτιμο λίθο ένα σχέδιο το οποίο είχε τη δυνατότητα μετά το αποτύπωμά του πάνω σε ένα μαλακότερο υλικό όπως ήταν ο πυλός ή οτιδήποτε άλλο, να αποτυπωθεί. Αν υποθέσουμε ότι τα βγάζουμε έξω αυτά, από τα πρώτα στην Κίνα, έτσι, γύρω στο 200 έχουμε τα πρώτα, τις πρώτες ε, Στην Ευρώπη έρχονται αυτά γύρω στο 15ο αιώνα και έχουμε μια σειρά από πάρα πολύ ενδιαφέρουσες έτσι, μεθόδους αναπαραγωγής που μπορεί να φτάσουμε μέχρι τα 3D printing τα σημερινά που μετά τη δεκαετία του 90 ε, είναι πια σε κυκλοφορία, την ξηλογραφία τη φωτοστοιχειοθεσία, τα laser printing, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τεχνικές χαρακτικής ή τυπώματος ας το πούμε γενικότερα. Να Οπότε υπάρχει αυτό. Και μας έχουν δώσει αριστουργήματα. αυτή η τεχνική μας έχει δώσει αριστουργήματα. Από τη μελαχολία, ας πούμε του Ντύρε που είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα τέχνης μέχρι τα πολύ διάσημα χαρακτικά του Ρέβραν που θα δούμε. Από τα εξαιρετικά χαρακτικά του Γκόγια μέχρι το κύμα του Χοκουσάι, από το κύμα του Χοκουσάι μέχρι τις αφήσει του Τούνιο ε, από τον Λοτρέκ μέχρι την κραυγή του Μουνκ, όλα αυτά είναι χαρακτικά. Πολύ διάσημα έργα και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Τώρα, η χαρακτική ας πούμε ότι είναι τριών ειδών. Α το πούμε έτσι. Η μία. Το ένα είδος χαρακτικής είναι η λεγόμενη αναγλυφοτυπία ή υψητυπία, το λεγόμενο relief painting. Δηλαδή παίρνω ένα, παίρνω ένα υλικό, το σκάβω, σκάβω τα κενά του και αφήνω το σχέδιο να εξέχει και τυπώνω αυτό το ανάγλυφο που εξέχει. Mm. Δηλαδή, Τέτοιο πράγμα είναι η ξυλογραφία. Έτσι, είτε είναι good card είτε είναι wood engraving. Ε, η λινολειογραφία είναι τέτοιο πράγμα, είναι ψητυπίες αυτά, relief printings. Ένα, μια άλλη μέθοδος είναι η αντίθετη, που είναι η έσωτυπία, η βάθητυπία, το λεγόμενο ιντάλιο, το οποίο αρχικά χρησιμοποιήθηκε στην χρυσοφοεία και στην κοσματοπία, διότι εκεί χαράζω ένα μέταλλο κατά και αυτό που μελανώνω είναι η εσοχή. Όχι αυτό που εξέχει, αυτό που εξέχει το καθαρίζω και τυπώνω και μελανώνω την εσοχή. Η κλασική μέθοδο, α πούμε, του Ιντάλιο είναι πάνω σε μέταλλα. Και εμά μα ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η χαλκογραφία. Υπάρχει και μια τρίτη μέθοδο, που είναι η επίπεδοτυπία στα ελληνικά, όπου το σχέδιο δεν εξέχει τίποτα, ούτε προ τα πάνω ούτε προ τα κάτω, και το σχέδιο είναι στο ίδιο επίπεδο ακριβώ με το χαρτί. Και ο Ρέβραντ και ο και πολλοί άλλοι. Ε, αυτό σημαίνει ότι έχω μια ε, επιφάνεια, συνήθως έχω ένα σχέδιο το οποίο είναι είτε με κάρβουνο είτε με μελάνι αλλά όταν είναι ακόμα νοπό, βάζω ένα χαρτί επάνω και πριν σε γνώση τυπώνω ένα μοναδικό αντίγραφο δεν μπορώ να τυπώσω άλλο, γιατί θα σε γνώσει μετά αυτό και δεν θα αποτυπωθεί Οπότε έχω ένα τύπομα που λέγεται μονοτυπία για αυτόν τον λόγο. Η λιθογραφία δουλεύει σε τέτοιο, γιατί δουλεύει με το σαπούνι, οπότε είναι στο ίδιο επίπεδο, δεν έχει ας πούμε χαράξει. Η τσιγκογραφία είναι έτσι μια ένα είδος μονοτυπίας και διάφορες άλλες τεχνικές. Εμάς μας ενδιαφέρει, έχει κάνει και ωραία μονοτυπίες, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως από όλα αυτά η χαλκογραφία. Να, καθαρό, έτσι δεν έχει είναι σαφέ. Τώρα, μια και τα λέμε αυτά, στις, στα relief paintings, δηλαδή στις υψητυπίες, σημαίνει ότι παίρνω ένα υλικό, όπως το ξύλο ας πούμε εδώ, το σκάβω, το σκάβω και σκάβω, εκεί που σκάβω είναι το κενό, το τίποτα, δεν θα τυπωθεί αυτό εδώ. Και εκεί που δεν το σκάβω, αυτή είναι και μελανωμένη πλάκα, αυτή είναι πλάκα της Ρουμπίνας Αρελάκου είναι ένα έργο, που είναι η πλάκα αυτή εδώ που έχω φωτογραφίσει. Ε, το, το, το κάτω, το σκαμμένο, το ξύλο είναι αυτό το οποίο υποχωρεί και δεν θα βγει στην, στο τύπωμα. Δηλαδή όπως βλέπετε με το σκαρπέλο κυρίως, με άλλα υλικά, σκάβω το ξύλο και δημιουργώ τις οσοχές. Εδώ που δημιουργώ τις οσοχές είναι το κενό. Και μου εξέχει αυτό το κομμάτι το οποίο μετά μελανώνω με το μελάνι της ξυλογραφία, τοποθετώ πάνω το χαρτί και πάνω στο χαρτί αποτυπώνεται το σχέδιο. Σα σφραγίδω. Σα σφραγίδω. Τα σφραγίδω. Ναι. Έτσι κάπως Βλέπετε, το, το άσπρο είναι το κενό, το μη μελανωμένο. Το μαύρο είναι το. το... <laughs> αυτό σημαίνει ότι το χαρακτικό, το, το τυπωμένο χαρτί, λέγεται χαρακτικό. Αριθμείται. Αριθμούνται τα χαρακτικά σε δοκίμια ανάλογα με το πόσα μπορεί να βγάλει μήτρα και συνήθω είναι υπογεγραμμένα και χαραγμένα. Είναι αντίστροφο από τη μήτρα. Δηλαδή, αριστερά βλέπετε τη μήτρα του Κατράτζου και δεξιά βλέπετε το χαρακτικό του Κατράτζου. Ο κατράτζου ήταν εκείνο το κατάστημα που οι παλαιότεροι θα το θυμάστε στη συμβολή στα βίου και αιώλια που είχε καταστραφεί και εδώ βλέπω δύο φιγούρες που έχουν πάει στα ερείπια του Κατράτζου και παρατηρούν. Το ερυπωμένο κτίριο. Αυτό δίνει στη Σαριλάνδη την ευκαιρία και την αφορμή να δουλέψει πάρα πολύ ωραία, εικαστικά αυτέ τι έννοιε τη καταστροφή και των απροσδιορίσεων των χαοτικών σχημάτων, οργανώνοντά τι με έναν τρόπο. Δεν μα ενδιαφέρει αυτό. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα ασχοληθούμε με τη χαρακτική, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο το θέμα και θα κάνουμε ένα σεμινάριο αφιερωμένο μόνο στη χαρακτική ελληνική και ξένη, από τα ιαπωνικά μέχρι τα έτσι, γερμανικά. Οπότε το χαρακτικό είναι ουσιαστικά το αντίστροφο. Άρα όταν ζωγραφίζω, ζωγραφίζω το ανάποδο για να βγει το σωστό. Γι' αυτό το βλέπετε και εδώ ας πούμε. Εδώ βλέπετε ας πούμε το κτήριο του Βανόπουλου, τη, τη, τη βιτρίνα, που εκεί είναι ανάποδα. Γιατί Ρουμπίν έχει χαράξει εδώ αυτό όπως το βλέπε, έκανε το σχέδιο και το χάραζε εδώ. Οπότε στη διαβάζεται Βανόπουλος, ενώ στο... Στο κανονικό χαρακτικό δεν μπορεί να διαβάσει λέει για την ανάποδα, είναι κατοπτικό. Αυτό είναι άλλη εκδοχή του Καθρέου από την οδοσταδίου. Τώρα δεν μα ενδιαφέρει αυτό, σα το δείχνω και πολύ για την έννοια τη τεχνική και τη μήτρα. Του Ρέμπραντ έχουν ισοθεί αρκετέ πλάκε. Εδώ βλέπετε την πλάκα του Ρέμπραντ που είναι η βρεφοκρατούσα Παναγία με γάτα και φίτ, τέλο πάντων. Δεν με πολύ ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή αυτό. Και απέναντι βλέπετε το χαρακτικό. Ο Ρέβραντ δούλεψε κυρίω χαλκογραφία. Η χαλκογραφία είναι τριών ειδών τεχνική. Ε, η μία τεχνική είναι η οξυγραφία, (etching). Εδώ χαράζω πάνω στην ε, καλυμμένη με βερνίκη πλάκα και μετά την βυθίζω στο οξύ. Θα σας δείξω πώς. Υπάρχουν και δύο άλλες τεχνικές, η, η λεγόμενη dry point, η βενονογραφία, Όπου δεν βάζω βερλίνκι πάνω στην πλάκα, χαράζω κατευθείαν την καθαρή πλάκα του χαλκού και αφήνω και τα γκρέζια. Και η τρίτη είναι η λεγόμενη γραμμική χαλκογραφία, ή engraving, όπου χαράζω όχι με βελόνα, αλλά με καλέμι, χωρίς γκρέζια, πάλι απευθεία πάνω στην πλάκα. Ο Ρέμπραν δούλευε και τι τρει τεχνικέ. Στην αρχή έκανε etchings, δηλαδή δούλευε κυρίως αλλά μετά, επειδή ήταν πολύ λυπιακός, στον τρόπο με τον οποίο δούλευε με αυτά τα στοιχεία, προσπαθούσε να επέμβει και τα ωραιότερα χαρακτητά του είναι και οι τρεις τεχνικές μαζί. Θα σας δείξω παραδείγματα ευθύ αμέσω, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς επιλέγει κάθε φορά αυτή τη διαφορετική τεχνική. Ας αρχίσω ανάποδα. Δηλαδή, το engraving, η γραμμική χαλκογραφία, η λεγόμενη, δουλεύει πάνω σε μια λεπτή πλάκα χαλκού, χαράζομαι το μπουρίνο, μπουρ, μπεριν, το δηλαδή απευθείας πάνω στην πλάκα, χωρίς τίποτα άλλο, άρα είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία γιατί είναι σκληρή, αλλά το καλέμι είναι τριγωνικό εδώ και με έχει τριγωνική διατομή και χαράζει κοφτές, γραμμές. <laughs> Καμιά φορά χρησιμοποιούν και μπουρίνο που έχει στην άκρη του διαμάντη ή κάτι άλλο έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει ευκολότερα η χάραξη. Άρα ένα πολύ ενα πολυ μικρο και χμηρό εργαλείο με το οποίο χαράζω απευθεία πάνω στην πλάκα. Τα εργαλεία της γραμμικής χαλκογραφίας επικύλουν ε, σε ό,τι αφορά τις μύτες τους. Είναι κάπως έτσι, εδώ, <συσίλιο> βλέπετε ας πούμε στα κοπίδια της χαλκογραφίας και τα παλέμια και τα ογγέλα και τα μητερά και τα λοξότμητα πόσο μεγάλη ποικιλία υπάρχει στις μύτες, της διατομή τους και την αιχμή τους. Άρα με διάφορα τέτοια εργαλεία χαράζω πάνω στην πλάτα του χαλκού απευθεία. Έτσι. Εδώ. <coughs> Στη συνέχεια, αφού το έχω χαράξει με το καλέμι και έχει δημιουργηθεί αυτή η εσοχή, αφαιρώ τα γρέσια, αυτά εδώ και καθαρίζω την επιφάνεια και μου προκύπτει μια εσοχή. Μελανώνω την πλάκα, τη σκουπίζω και επειδή το μελάνι έχει μείνει μέσα στην εσοχή αυτή, στην πρέσα τη πόνοντας είτε χειροκίνητη, είτε μηχανική, έχω το αποτύπωμα. Εντάξει, αυτή είναι η γραμμική χαλικογραφία με καλέν. Engraving. Αυτή έχει σαν αποτέλεσμα αυτό. Λίγο πιο, πιο κοντά, ακόμα πιο κοντά, πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή έχει σαν αποτέλεσμα γραμμές, οι οποίες έχουν ενδιαφέρον, είναι σχετικά γραμμικές και ζωγραφικές, εδώ, και έχουν και μία ελαφρά ένα ελαφρό στρογγύλαμα μάμα της δεις με μικροσκόπιο τώρα γιατί δεν θα τα δούμε ποτέ έτσι Τώρα αυτό είναι με μικροσκόπιο Η δεύτερη τεχνική τώρα είναι πάλι πάνω στην πλάκα αλλά είναι με βελόνη Ή τη λεγόμενη βελόνα Αυτό λέγεται dry point, point γιατί έχει point Και dry γιατί είναι επί ξηρού πάλι, δηλαδή δεν αλήθεις τίποτα την πλάκα ε, πάλι είναι η λεπτή πλάκα χαλκού, μπορεί να είναι και ψευδαργύρου, μπορεί να είναι πλέξι γκλάσ που δουλεύουν σήμερα, έτσι οίκο ξέρω εγώ, και γίνεται η τη χάριξη με το βελόνη. Τι λένε και πούντα, λόγω του point, ότι είναι μητερό, ακίδα, βελόνη, βελόνα, χωρί βερνίκια, απευθεία στην πλάκα. Αυτό τώρα έχει σαν αποτέλεσμα μία ε, ακανόμηστη γραμμή που είναι λίγο πιο βελούδινη. Δηλαδή, κοιτάξτε στο διάγραμμα του Γκουρζή, α πούμε, που ήταν ένα πολύ καλό χαράκτη και δάσκαλο. Πάλι με την πούντα που είναι πολύ μητερή όμως, αφήνω τα γραίσια εδώ γιατί είναι πολύ μικρή η εχμή, και καθώς αφήνω τα γρέσγια μελανώνω και πάνω στα γρέσγια που έχουν μείνει μένει μια μικρή ποσότητα μελανιού, οπότε όταν το τυπώνω το αποτέλεσμά μου είναι έτσι. Είναι πιο πιο ζωγραφικό, είναι πιο αχνό, δεν έχει καθαρές γραμμές αυτό, οπότε βγάζει ένα αποτέλεσμα πολύ πιο ατμοσφαιρικό, σαν να σχεδιάζει κανείς με κάρβουνο που είναι πιο τραχή και αδρό. Αυτό λοιπόν είναι dry points, είναι πιο soft οι, οι γραμμές. Ο Ρέμπραντ δούλεψε όλες τις τεχνικές εννοείται και πολλές φορές έχει αμυγή χρήση τεχνικών. Σε αυτό το πολύ ωραίο έργο το Ιδού ο Άνθρωπος που το έχει κάνει σε 8 ε, ε, έχουν σωθεί δοκίμια διαφορετικά, δουλεύει κατευθείαν dry point και μόνο dry point, καθόλου οξυγραφία. Και είναι ένα εντυπωσιακό έργο, εδώ βλέπετε τη δεύτερη εκδοχή του, το δεύτερο δοκίμιο, και εδώ βλέπετε την έκτη, το έκτο δοκίμιο γιατί κάθε φορά έκανε τροποποιήσεις τώρα, εκτός από το να προσθέσεις δηλαδή αυτό που μπορείς να κάνεις με τη χαρικογραφία είναι ότι μπορείς να προσθέσεις πράγματα δηλαδή βγάζεις την πλάκα, το τυπώνεις, το βλέπεις και μετά μπορείς πάνω σε αυτό είτε να το δουλέψεις ξανά και engraving και etching και dry point ε, ένα άλλο πράγμα που μπορεί να κάνεις είναι να σβήσει είτε με ένα είδος γυαλόχαρτου ειδικού για χαλκό οπότε εξαφανίζεται η εσοχή είτε με μια, ένα ξυστήρι ειδικό πάλι για χαλκό αν το πάχος της πλάκας του χαλκού είναι αρκετό μπορεί να εξαφανίσεις πράγματα. Εδώ α πούμε επειδή θέλει να επικεντρωθεί στις τρεις μορφές του πιλάτου που νύπτει τα σχήρα του, του βαραβά και του Χριστού η Σουν ή βαραβά είναι εδώ το επεισόδιο και του θεωρεί ότι όλοι οι παρατρεχάμενοι που παρακολουθούν κάπως αποσπούν την εστίαση του θεατή από τις κεντρικές μορφές και το δίλημα Ιησούν βαραβά στις, ε, στην, πέμπτη, στην έκτη και στην 7η εκδοχή του δοκιμίου έχει αφαιρέσει τις πολλές μορφές από εδώ δουλεύει πάλι με dry point από πάνω και δημιουργεί αυτήν την τελική εντύπωση στην ένθομη μάλιστα εκδοχή προσθέτει επειδή δηλαδή του φαίνεται ότι ένα κενό πιθανόν εδώ προσθέτει και μία τριπλή αψιδωτή πέτρινη κατασκευή στο κάτω σημείο έτσι ώστε να οδηγήσει το μάτι εν είδη αναβαθμού προς τα πάνω και επειδή αυτό ανακαλεί κατά κάποιο τρόπο και την τριπλέτα των προκαγωνιστών Πιλάτος Βαραβά, Χριστός, τρεις Κόγχες, τρεις πρωταγωνιστές, όλοι παρατρεχάμενοι πέθουν στα πλάγια και δημιουργείται αυτό. Θέλω να σας πω ότι μέσα από τη χαρακτική ε, πειραματίζεται διαρκώς, διαρκώς και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που το κάνει. Αυτά ήταν και τα τρία, όλα και τα, και τα εφτά δοκίμια. Όταν λέμε εφτά δοκίμια εννοούμε εφτά ε, διαφορετικά έργα. Το κάθε ένα από αυτά τα δοκίμια έχει πάρα πολλά τυπώματα, τα οποία βρίσκονται σε διάφορα μουσεία του κόσμου. Έτσι, ό, όλα τα μουσεία τα μεγάλα, το Metropolitan, της Βοστόνης, το Rex Museum, το Louvre, η Βρετανική Βιβλιοθήκη, η Morgan Library, έχουν πάρα πολύ μεγάλη συλλογή από αυτή του Ρέβρα. Η, η άλλη τεχνική που είναι η πιο ενδιαφέρουσα και από την οποία αρχίζει ο Ρέμπραντ είναι η λεγόμενη οξυγραφία. Έτσι, οφόρτε, ακουαφόρτε. Ευτή δουλεύει σε μια λεπτή πλάκα χαλκού, την οποία στη συνέχεια αλήφω με βερνίκη οξυγραφίας. Το βερνίκη οξυγραφίας είναι ένα αντιοξυδιωτικό μείγμα συνήθω από κερί, έχει κάτι μέσα μέσα, έχει άσφαλτο. Ο κάθε χαράκτη το κάνει με τον δικό του τρόπο. Ο Ρέμπραν κρατούσε μυστικό τον τρόπο παρασκευή του βερνικιού που είχε. Στη συνέχεια, αφού το χαράξω με την μπουντα, το κερί που είναι και πιο εύκολο, το βυθίζω σε ένα διάλειμμα οξέω. Συνήθω το βυθίζουμε σε νητρικό οξύ. Ο Ρέμπραν το βυθίζει σε υδροκλωρικό οξύ. Και το υδροκλωρικό οξύ δεν είναι τόσο ισχυρό τον το νητρικό, οπότε δεν τούτρογε πάρα πολύ την πλάκα. Και μετά απομακρύνω το βερνίκι, καθαρίζω αλή φοβομελάνη, με καθαρίζω τυπώνω. Αυτό πρακτικά ακολουθεί αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή έχω το ground, την πλάκα. Πάνω στην πλάκα απλώνω το βερνίκι τη το κερί που λέμε και τα λοιπά. Στη συνέχεια με την πούντα ή με το βελόνι χαράζω, το βερνίκι χαράζω. Στη συνέχεια το βυθίζω μέσα στο Υγρό. το οξύ κατατρώει το βερνίκι εκεί που είναι χαραγμένο και πάει και τρώει και την πλάκα του χαλκού μετά, αυτή είναι και η λειτουργία του, οπότε το βγάζω το καθαρίζω λίγο με ένα πολύ απαλό αντικείμενο σαν φτερό, σαν βαμβάκι σαν κάτι, εδώ το ξεπλένω του απλώνω ένα διαλύτη, αφαιρείται όλο το αυτό, το, το, το καθαρίζω εδώ και μελανώνω μπαίνει το μελάνι μέσα εκεί και τυπώνω αυτό είναι η καθαρή τεχνική της οξυγραφίας, τα υλικά που χρησιμοποιώ είναι αυτά ε, αφού το μελανώσω και το καθαρίσω είπαμε το τυπώνω και έχω το τελικό αποτέλεσμα αυτή είναι η οξυγραφία ανάλογα με την πίεση που ασκώ πάνω στο βερνίκι και ακολούθω στην πλάκα εδώ. Γιατί εδώ εγώ ζωγραφίζω στο βερνίκι. Αλλά μετά το οξύ θα πέσει από το βερνίκι και θα φάει την πλάκα εδώ. Ανάλογα με την οποία που έχει δημιουργηθεί πάνω στο βερνίκι, αν τη δουλεύω πλάγια, αν τη δουλεύω πιο μητερά, πιο εχμηρά, πιο λοξά, είναι και το αποτέλεσμα μετά πάνω στην πλάκα. Οπότε είναι ακόμα δυσκολότερο από το να ζωγραφίζω. Είναι πολύ δύσκολη η τεχνική. Εγώ που γνωρίζω χαράκτε αποφεύγουν τη χαλκογραφία, γιατί δεν είναι τόσο ελέγξιμο το αποτέλεσμα όπως είναι ας πούμε στη ξυλογραφία ή σε άλλα μέσα. Το αποτέλεσμα του etching της ε, οξυγραφίας δηλαδή, είναι αυτό. Είναι δηλαδή ανάλογα την ένταση που θα δώσω στη γραμμή μου δίνει και ένα τελικό αποτέλεσμα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι, δεν είναι τόσο καθαρό όσο είναι της, ε, του καλεμιού δεν είναι τόσο βελούδινο που θα μπω στον dry point αλλά είναι μία πάρα πολύ καλή βάση για να πατήσω. Οπότε ο Rembrandt συνήθως δούλευε πρώταχα etchings τα βύθισε στο οξύε, έβγαζε την πλάκα έκανε τα τυπώματα, κοίταγε τα τυπώματα άλλαζε γνώμη, ήθελε να πειραματιστεί πήγαινε με μπουρίνα, έκανε dry point, ξανά έκανε τυπώματα, ξανακοίτα τα τυπώματα, αν κάτι δεν του άρεσε, έζυνε, έγραφε, άλλαζε, δούλευε και με καλέμι και ήταν μια φοβέρα επίπονη διαδικασία του πειραματισμού η οποία έδινε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Το έτσινγκ είναι, έτσι, είναι γενικά καθαρή διαδικασία επειδή δεν υπάρχει τολική διαβάθμιση, γιατί δεν έχει, δεν έχει βελόνο και dry point είναι γραμμή, είναι καθαρή γραμμή άρα τα etchings έχουν καθαρή γραμμή. Εδώ ας με βλέπουμε ένα χαρακτικό του Ρέμπραντ ε, το οποίο είναι μια ανακαθισμένη ανδρική μορφή με πολύ όμορφη σύνθεση κοιτάξτε για παράδειγμα τον τρόπο που λειτουργεί η γωνιακή τοποθέτηση τη ανθρώπινη φιγούρας η ανάκληση του ποδιού ε, το φόντο εδώ μέσα από αυτούς τους γραφισμούς και η συνομιλία του πλήρους με το κενό. Έχει πάρα πολύ ωραία συνομιλία του πλήρους με το κενό. Είναι αντίστοιχη με τη συνομιλία που έχει το φως και το σκοτάδι, α πούμε, στα, στα έργα, τα αλάδια. Οπότε κάνω κάποια κοντινά για να δούμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η γραμμή της χαρακτική. μέχρι τα εξίλτα του συνέχεια. Και είναι πάρα πολύ ελεύθερη αυτή η γραφή που λαμβάνει βεβαίως υπόψη της φως και σκοτάδι αποδίδυντας μια πλαστικότητα αλλά ουσιαστικά λειτουργεί σαν μια γραμμική διαδρομή όπου το χέρι ως προέκταση του ματιού ανακολουθεί τα αντικείμενα στον εξωτερικό κόσμο και είναι πάρα πολύ μικρά δηλαδή το συγκεκριμένο είναι 9 επί 17 9 επί 17 είναι τόσο αυτό είναι 9 επί 17 έτσι είναι αυτό δηλαδή έχει, έχει χαρακτικά τα οποία είναι 6 εκατοστά, μικρότερα από τα 100 και είναι ενδεικτικό γιατί εγώ τώρα κάνω μια υπερμεγέθυνση, δηλαδή το βλέπετε, α πούμε, τριακονταπλάσιο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Και παρόλα αυτά βλέπετε τη δύναμη που έχει το σχέδιο. Ε, μια και μιλάμε για την οξυγραφία, ε, βλέπετε μια ωραία λεπτομέρεια από τη διαδικασία του engraving, τη. Ε, Τη ε, οξυγραφίας από την εγκυκλοπαίδεια του Τιντερό, που αποτύπωσε μεταξύ άλλων όλων των άλλων. Βλέπετε εδώ τη βερνικομένη πλάκα, βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο κρατιέται η, το καλέμι και η μπουρίνα, βλέπετε τα στάδια, την αποτύπωση, το χαρτί, όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον, τις χαράξεις, ε, τις εσοχέ, Αυτά είναι από την εσυκλοπαίδη του Τιντερός. Και βεβαίω και σήμερα η χαρακτική θέλει μηχανικέ πρέσβει. Από παλιά ήθελε. Εδώ βλέπετε ένα εργαστήριο χαρκογραφία από μία γραβούρα. Γραβούρα είναι πάλι ο γαλλικό όρο για το engraving. Ένα γενικό όρο. Βλέπετε ένα εργαστήριο χαρκογραφία του 17ου αιώνα, του αιώνα δηλαδή του ρεύρα. Εδώ βλέπετε ένα σύγχρονο πιεστήριο χαρκογραφία. Σύγχρονο, του 20ου αιώνα. <ΣΣΣ> ναι. Οπότε έχω αυτέ τι τρει τεχνικέ. Οξυγραφία με το οξύ, βελόνα για βελούδινο και ε, καλέμι για γραμμικό. Ο Ρέμπραν, λοιπόν χρησιμοποιεί αυτές τις τρεις τεχνικές ταυτόχρονα. Αυτά όλα γιατί σας τα λέω. Πρώτον, διότι είναι ενδιαφέροντα και δεύτερον, διότι ε, τονίζουν πάρα πολύ το ότι το ότι δουλεύει με είναι περισσότερο επίπονο και σαν μέσο είναι πολύ δυσκολότερο από το πινέλο και το χειρισμό του. Και εμάς μας ενδιαφέρει πως στα έργα αυτά που θα δούμε βρίσκει τα ισοδύναμα και τα ισόποσα του τρόπου με τον οποίο θα αποδώσει το θέμα του. Εδώ δηλαδή σε αυτό το πολύ ωραίο έργο που είναι και νεανικό έργο και από τα μεγάλα του χαρακτικά γιατί 30-40 είναι πια από τα μεγαλύτερα που έχει κάνει εδώ είναι ένα στάνωτος του παρθένου. Βλέπετε το γαλλικού τύπου κρεβάτι το οποίο επιστέφει την ομάδα που συντροφεύει την Παναγία στην τελευταία της κατοικία. Την αναταραχή των αγγέλων που δουλεύουν με ένα είδος άειλης πνευματικότητας άρα που εκεί θέλω μόνο etching Θέλω μόνο γρα, γραμμή καθαρή για να δώσω αυτή την αίσθηση της αέρινης διαφάνειας, διότι αυτά είναι ε, άειλα. Στο κάτω κομμάτι όμως, ε, στους ε, ε, Αποστόλους και τις άλλες ιερές μορφές που συμπαρίστανται, Βλέπετε ότι χρησιμοποιεί και dry point για να δώσει μεγαλύτερο τόνο, ζωγραφικότητα και πιο βελούδινο αποτέλεσμα. Άρα εδώ έχω ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα συνδυασμού ε, οψιγραφίας καθαρή γραμμής που τη βούτυξε στο οξύ και dry point που το έβγαλε μετά και άρχισε από πάνω στην πλάκα να επεμβαίνει με την πουρίνα και την πούντα χαράζοντας και αφήνοντας τα γκρέσβια για να δημιουργήσει αυτή την ατμοσφαιρικότητα. Εδώ ας πούμε είναι πολύ dry point, εδώ είναι dry point, εδώ είναι dry point, εδώ είναι καθαρό έτσι. Αυτό έχει σαν τελικό αποτέλεσμα μία προβολή και υποχώρηση φωτεινών και σκοτεινών τόνων και έναν τρόπο με τον οποίο η γραμμή ουσιαστικά πλάφει φόρμες και όγκους και έχει ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα με αυτό που έχει το φως και το σκοτάδι στη ζωγραφική. Έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που δουλεύει με τα πλήρη και τα κενά. αυτή η πάρα πολύ ελεύθερη γραμμή του με την οποία πειραματίζεται συνεχώς όσο πιο γιεινό τόσο πιο πολύ βελονογραφία για να δώσει το βάρος της υλικότητας. όσο πλησιάζεται προ την Παναγία τι μορφές και τον ουρανών και τους αγγέλους τόσο λιγότερο dry point για να δουλέψει περισσότερο αυτή η αίσθηση αυτό είναι ένα αριστούργηματικό χαρακτικό που απεικονίζει τον Άγιο Ιερώνυμο στην έρημο που συνήθω αποδίδεται ε, με το λιοντάρι και ανάμεσα σε ξερά δέντρα είναι συνήθις η απεικόνηση αυτή εδώ λοιπόν έχω ξανά ε, οξυγραφία, καθαρές γραμμές, έτσι, και dry point. Καταλαβαίνετε ότι το dry point είναι, θα, στα κοντινά που θα κάνουμε, θα δείτε τις πολύ ωραίες αντιπαραθέσεις των δύο τεχνικών. Εκεί που γίνεται πιο βελούδινο, το φλουτάρι είναι dry point. Εκεί που είναι πιο καθαρό είναι έτσι. Πιο ωραία χαρακτικά, διότι έχει και ιταλικέ επιρροέ από τα χαρακτικά που έβλεπε για από έργα του Τζορτζόνε και του Τυσιανού. Αυτό είναι λίγο μικρότερο από Α4, δηλαδή 20, 26, 29. Οπότε, 26-21 είναι η δεύτερη, το δεύτερο στάδιο, γιατί εδώ έχει δουλέψει και με τι τρει τεχνικέ. Και με, στην αρχή το βυθίζει στο οξύ, κάνει την οξυγραφία, αφήνει την οξυγραφία στο σώμα του Αγίου Ιερώνιμου και σε ορισμένα σημεία του λιονταριού ή του γεφυριού. Μετά δουλεύει με dry point στη χέτη του λιονταριού, στις φιλοσχές και στα σκιαζόμενα μέρη του λόφου και μετά δουλεύει με καλέμι. Κάνοντας engraving για να δώσει κάποιες καθαρές γραμμές στον πύργο, στο λιοντάρι και σε ορισμένα άλλα σημεία της εικόνας. Οπότε δημιουργεί αυτή τη σύνθεση στην οποία οι, οι ρυθμοί προκύπτουν από δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος που προκύπτουν οι ρυθμοί είναι... Η γραμμική επανάληψη, γιατί τα χαρακτικά είναι γραμμές ουσιαστικά, άρα είναι γραμμές που επαναλαμβάνονται και δίνουν ένα ρυθμό, από την πίκλωση και την αρέωση που κάνουν προβολές του υποχωρήσεις, άρα φώτα και σκοτάδια, και το τρίτο και σημαντικότερο, από τη διαφοροποίηση των τεχνικών που δίνουν άλλη υφή και άλλη χειρονομία στο τελικό έργο. Οπότε εδώ γίνεται όλο πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο ζωγραφικό και βλέπετε την ποικιλία ο, ο, ο, οξυγραφία drypoint και καλέμι. Τόσα από τις τεχνικές που λέμε, κάποια άλλη παράγοντας που επηρεάζουν το αποτέλεσμα ενός χαρακτικού είναι το μελάνομα της πλάκας, δηλαδή πόσο θα το μελανώσω, αν το μελανώσω πολύ και βαθιά θα μου προκύψει ένα πολύ πιο σκούρο αποτέλεσμα. Οπότε, εκτός από τη δουλειά που έχω κάνει στην πλάκα, τώρα μπορώ να επέμβω και ανάλογα την ποσότητα μελανιού που θα βλώσω. Ένα άλλο στοιχείο που επηρεάζει είναι το πόσο καλά θα θα σφουγγίσω την πλάκα. Δηλαδή μπορεί να μην τη σφουγγίσω καλά, γιατί θα θέλω μία ατμοσφαιρική απόδοση σε ορισμένα σημεία που κα... κανονικά θα ήταν λευκά, αλλά εγώ τα θέλω να έχουν μια ατμοσφαιρικη αποδοση σε ορισμενα σημεια κανονικα θα ηταν λευκα αλλα εγω τα θελω να εχουν μια τονικοτητα σαν γουος. Οπότε, πώς θα μελανώσω την πλάκα, αν θα είναι πολύ μελανωμένη ή λίγο μελανωμένη, αν θα το έχω σφουγγίσει καλά ή δεν θα το έχω σφουγγίσει, τι επιλογή χαρτού θα κάνω. Αν θα είναι ευρωπαϊκό, αν θα είναι κινέζικο, αν θα είναι ιαπωνικό, αν θα είναι περγαμηνή, αν θα είναι ύφασμα. Γιατί το ύφασμα και η περγαμηνή είναι πιο απορροφητικά. Τα ιαπωνέζικα χαρτιά τα οποία χρησιμοποιούσε ο Ρέμπραντ, παρά το γεγονό ότι ήταν πάρα πολύ ακριβά, ε, του άρεσαν διότι είχαν διαφορετική απορροφητικότητα από τα ευρωπαϊκά και μία κυτρινοποίηση απόχρωση που του φαινόταν ιδιαίτερω ενδιαφέρουσα. Πολλά είναι τυπωμένα σε ιαπωνικά χαρτιά που εισάγονταν από την Ιαπωνία το 17ο αιώνα. Εξαρτάται επίσης το αποτέλεσμα από τον αριθμό των τυπωμάτων. Πόσο τραβήγματα θα κάνω. Τραβήγματα στην χαρακτική λέμε πόσες φορές το τυπώνω, το τραβάω δηλαδή από την πρέσα για να τυπώσω. Όπως καταλαβαίνετε το πρώτο με το πρώτο τράβηγμα είναι πολύ πιο καθαρό, ενώ το πεντηκοστό τράβηγμα είναι μπουκωμένο πια. Μπορεί όμω αυτό το μπουκωμα να έχει ένα αποτέλεσμα που μπορεί να το κάνει πιο ασαφές, πιο θελό, πιο Οπότε. Εκτός από τις τεχνικές που φτιάχνω την πλάκα, ακολουθώ μετά μία σειρά από μελανόματα επιλογές χαρτιών, αριθμοτυπωμάτων, που πάλι επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εδώ θέλει να δώσει ένα στοχαστικό περιεχόμενο. Και στην, στην ανάπαυση κατά τη φυγή στην Αίγυπτο και στην, στην, στον μετανοούντα Άγιο Πέτρο που είναι στο χαζόμενο εκείνη την ώρα. Έχω δηλαδή δύο σκηνές, στις οποίες σκηνές από τη μία είναι ο Ιωσήφ και η Μαρία που έχουν φύγει στην Αίγυπτο και αφού έχουν περάσει όλα τα βουνά και τα λαγκάδια, ας πούμε, και τις φοβίες αχ, ηρεμούν και κάποιοι ξαποσταίνουνε. Και είναι ακριβώς αυτή η αίσθηση που θέλω, όταν μετά από μία δυσκολία η ταραχή ηρεμώ και γαλινεύω. Άρα εκεί δεν θέλω εντάσεις, άρα το μελάνομα αυτή τη πλάκα είναι ανεπαίσθητο. Το έχει μελανώσει πάρα πολύ λίγο, το έχει σφουγγίσει πάρα πολύ καλά, οπότε είναι ένα πάρα πολύ αχνό αέρινο σχέδιο. Το ίδιο έχει κάνει και στον Πέτρο εδώ. Στον Πέτρο δηλαδή δουλεύει μέσα επειδή είναι σχοχαζόμενος εδώ. Δεν υπάρχει, ο Πέτρος γενικώς τσαμπουκαλευόταν ελαφρώς, οπότε θέλω να πω ήταν ένας χαρακτήρας αρκετά παρορμητικός, οπότε έκοβε ε, τα αυτιά των Ρωμαίων όταν επικείδεται στο Χριστό και τα λοιπά, τα λοιπά. Εδώ είναι μετανοών, οπότε είναι η πνευματική εκδοχή του Πέτου, άρα τον θέλω πάρα πολύ ήρεμο, λιτό, αέρινο και φωτεινό. Άρα έχω δύο έργα τα οποία λειτουργούν μέσα από αυτήν την αίσθηση φωτεινότητας, άρα το μελάνωμά του, ενώ είναι και έξιον και dry point, δεν έχει αυτές τις μεταπτώσεις που είδαμε σε προηγούμενα έργα πολύ ωραίο παιχνίδι κάνουνε και οι ρυθμικές επαναλήψεις τη γραφής εδώ αντιθέτως σε αυτά τα δύο έργα το μελάνωμα είναι πάρα πολύ βαθύ διότι οι σκηνές είναι δραματικού περιεχομένου και σε αυτή την εκδοχή των Τριών Σταυρών, όπου είναι μια Σταύρωση, άρα είναι πολύ δραματικό το περιεχόμενο, άρα θέλει, θέλει αυτή την πάλι ανάμεσα στο φω και το σκοτάδι, και εδώ που έχουν μόλι φύγει από την Ιερουσαλήμ καταδιωκόμενοι από τη μήνυ του Ηρόδη, και εδώ ε, θα μπορέσουν να φύγουνε. Θα βρούνε το δρόμο με στη νύχτα. Άρα έχω δύο σκηνέ, οι οποίε προποθέτουν την ανάγκη να βρει κανείς το φως μέσα στο σκοτάδι σε δραματικό κόντεξτ. Άρα εδώ το μελάνωμα της πλάκας είναι πάρα πολύ βαρύ έτσι δίνει ένα αποτέλεσμα που είναι πάρα πολύ σκοτεινό πολύ πιο θεατρικό και πολύ πιο δραματικό σε αντίθεση με αυτό. Εδώ δεν διαφέρει τεχνική. Διαφέρει μόνο η ποσότητα μελανώματος. άρα ελέγχω κοιτάξτε πόσο διαφορετικά γιατί θα τα 4 μαζί πόσο διαφορετικά είναι και πως δίνουν αυτή την αίσθηση εδώ μάλιστα είναι στο ίδιο επεισόδιο δηλαδή είναι η φυγή στην Αίγυπτο και η ανάπαυση κατά τη διάρκεια της φυγή στην Αίγυπτο Και με την τόσο λιτή γραμμή, βλέπετε με το άνισο ο πάχος που έχει, τις πολύ λίγε τονικές διαβαθμίσεις, δημιουργεί μια πολύ ατμοσφαιρική και εκφραστική ε, τελική εικόνα του ζευγαριού με το μωρό. Στο άλλο αντιθέτως, πρέπει να αποδοθεί πάλι του φωτός με το σκοτάδι, και αυτή η γραφή η οποία είναι διασταυρούμενη, όλο το, όλη η σκηνή φέγγει από το φανάρι που κρατάει ο Ιωσήφ μέσα στη νύχτα και από ένα μεταφυσικό φως το οποίο έρχεται από πάνω, εδώ υπάρχουν πολλά διασταυρούμενα γραμμικά χαράγματα και πάρα πολύ ωραία λειτουργία φυγόκεντρων αξώνων. το επί 14 τόσο ε, θέλω να πω όχι το τονίζω επειδή είναι πολύ μεγάλη οι μεγεθύνσεις που κάνω για να δείτε ότι σαν τεχνική είναι μια τεχνική δύσκολη και συνήθως ένα σχέδιο που δεν είναι τόσο προσεγμένο όταν υπερμεγεθυνθεί φαίνονται τα τέλειες εδώ δεν φαίνονται τα Οπότε πρόκειται για έναν πάρα πολύ καλό σχεδιαστή. Εδώ είναι ένα τρίτο επεισόδιο από την ίδια, έτσι, την ίδια φύληση, όπου πάλι κατά τη διάρκεια της φυγής στην Αίγυπτο είναι η σκηνή που περνά το ποταμάκι, εδώ, και έχει πάλι πολύ ενδιαφέρον αυτό το σκοτάδι και το φως και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η έννοια του νυχτερινού τοπίου που φωτίζεται από την παρουσία της καλής κατάληξης. Ναι. Αλαβαίνω το μέλλον, αλλά λέω αυτό πώ γίνεται Είναι Είναι το κεντρικό. βέβαια, αν δείτε πρωτότυπο να που πάλι είναι πρακτική, δουλεύουν σε μέρη γύρω στο Α3. Αυτά που κάνουν αν δείτε, ας πούμε, τα πρωτότυπα σχέδια από χαρτονομίσματα εκτίσης. Είναι, είναι πολύ μεγαλύτερα για να γίνει σμήθυνση. Ε, πέρα από την τεχνική, μας μας ενδιαφέρει πιο πολύ και το συνθετικό κομμάτι. Δηλαδή, αυτό είναι ένα... Κοιτάξτε, ας πούμε, μια γραφή που θα την ξανακερδίσουν τον 20ο αιώνα πια οι κανοιτέχνες, τόσο ελεύθεροι. Μετά τον εξπρεσιορισμό θα ξαναβρούμε τόσο ελεύθερε γραμμές, οι οποίες ωστόσο καταφέρνουν και δίνουν την πλαστικότητα των σωμάτων και των όγκων. Και μια ζωγραφικότητα η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, έτσι όπως κινείται. Αόρατες δυνάμεις εμφυσσώνται μέσα στην εικόνα, μέσα στη γραφή και αισθάνεσαι ότι εκτός από την περιγραφή αυτού που βλέπεις, μια γυναίκα με ένα μωρό σε ένα και ένας μεσήλικας που το σέρνει προχωρώντας το ριάκι είναι και κάτι άλλο που συμβαίνει ταυτόχρονα σε όλη αυτή τη σκηνή οπότε είναι έργα τα οποία έχουν έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά είδαμε μια σειρά χαρακτικών μιλώντας για τι αυτοπροσωπογραφίε του την περνάω λίγο στα γρήγορα γιατί τα είδαμε αυτά σε γενικές γραμμές οπότε είχαμε μια πρώτη εικόνα από τον τρόπο που δουλεύει εκεί στις αυτοπροσωπογραφίε πειραματιζόταν ως επιτοπλίστον μέσα από την ελεύθερη πινελιά ε, σε νεανικές αυτές είναι αρκετά νεανικέ, όλες ε, γιατί εδώ δουλεύει περισσότερο τη γραμμή είπαμε την άλλη φορά σαν να κοιτάει στον καθρέφτη και το μάτι σου αποτυπώνει τα σημεία που στέκεται η προσοχή σου, σαν να παρακολουθεί ταυτόχρονα αυτά τα χιλιόμετρα που διανύει το βλέμμα, όταν σκανάρει μια εικόνα και πως αυτό το σκανάρισμα σιγά-σιγά μεταμορφώνεται σε μια τρισδιάστατη ψευδέστηση του αληθινού χώρου. Όσο περνάνε τα χρόνια οι αυτοπροσωπογραφίε του ε, θέλουν να εκφράσουν και ένα στάτους, πιο συγκεκριμένο σε αυτήν ας πούμε την πάρα πολύ όμορφη έτσι αυτοπροσωπογραφία που επίσης είναι είναι 21 21x16, που επηρεάζεται από το πορτρέτο του Μπαλτάσαρη Castiglione ο Μπαλτάσαρη Castiglione ήταν αυτός που είχε εκδώσει το πολύ ωραίο βιβλίο η βιβλίο του Cortegiano το βιβλίο του Αβλικού, το οποίο ήταν από τα πιο επιδραστικά βιβλία του 16ου αιώνα, και το οποίο είχε μεταφραστεί στα Ολλανδικά την εποχή του Ρέιμπραντ, άρα εδώ βλέπετε ένα πολύ ωραίο σχέδιο του Ρέιμπραντ που αντιγράφει το Ραφαήλ, Ραφαήλ, είναι αυτό. Όχι το πρωτότυπο γιατί δεν το έχει δει, αλλά έχει δει γραβούρης όπου αντιγράφει το πρωτότυπο, οπότε τον εντυπωσιάζει σε αυτό το σχεδιάκι που κάνει που είναι σήμερα στην Αλμπερτίνα, στη Βιέννη, και κρατάει και σημειώσεις ο Ρέμπραντ ε, για το πορτρέτο και στη συνέχεια χρησιμοποιεί το πορτρέτο που έχει κάνει σε σχέδιο του Μπαντάσαρε Καστιλιώνε για να απεικονίσει τη δική του αυτοπροσωπογραφία εν είδη Οπότε θέλω να σας πω ότι αυτές οι επιτράσει σιγά σιγά έρχονται και δημιουργούν αυτά τα στοιχεία της εικόνας. Στα πορτρέτα του είναι πιο εικονιστικό, προσπαθεί να ψυχογραφήσει περισσότερο το χαρακτήρα, αλλά η ελευθερία στον τρόπο γραφής δεν λείπει ούτε και εδώ. Σε αυτό το πορτρέτο που δεν το είδαμε την προηγούμενη φορά, που είναι ένα πολύ ωραίο πορτρέτο στα 40 κάτι του, που είναι και οι τρεις τεχνικές της καλλικογραφίας και dry point για την ατμόσφαιρα και etching για τη βάση και engraving που βρίσκεται δίπλα σε ένα παράθυρο και ζωγραφίζει σε ένα ανοιχτό χαρτόδετο βιβλίο βλέπετε τον εξαιρετικό, πολύ μικρό, 13, βλέπετε τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο δίνει τη στοχαστική ψυχογραφία της δικής του εικόνας και την ατμοσφαιρικότητα με την οποία το φως, εισβάλλοντα ε, στον εσωτερικό χώρο, έρχεται απαλά και κάθεται πάνω στα αντικείμενα, δημιουργώντας αυτά τα περάσματα φωτός και σκοταδιού με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Πρόσωπο γραφίες, ε, πορτρέτα δηλαδή. Εδώ έχω ένα τυπολογικό πορτρέτο περισσότερο, δεν ξέρουμε σε ποια να ανήκει. Ε, έχει αποδοθεί με τον τίτλο Η Εβραία Νύφη, η μικρή Εβραία Νύφη και η μεγάλη Εβραία Νύφη. Τα δείχνω και τα δύο για να δούμε λίγο τον διαφορετικό τρόπο που δουλεύει το background, το ατμοσφαιρικό φωτισμό και γραμμή. Το αριστερό, η μικρή Εβραία Νύφη, αυτό είναι μικρό, είναι 9 εκατοστά. Το άλλο είναι μεγάλο, είναι δεκάρση. Μεγάλο, τελος Έτσι έχουν κατακορηθεί στα βιβλία The Little Jewish Pride, The Large Jewish Pride. Οπότε έχω πιθανόν το ίδιο, την ίδια γυναίκα, ε, αποδοσμένη με δύο διαφορετικούς τρόπους, που στον ένα τρόπο βλέπουμε την καταπληκτική ελευθερία της γραμμής και την απουσία των εικόν διαβαθμίσεων. Άρα αυτό δεν έχει ατμόσφαιρα, έχει αποτύπωση. Είναι σαν να σκανάρεις μόνο τη γραμμή, ενώ στο άλλο βλέπω ότι η γραμμή πυκνώνει, πυκνώνει, πυκνώνει, πολλαπλασιάζεται και βγάζει ένα ατμοσφαιρικό αποτέλεσμα και μια διαφορετική λειτουργία του φωτός. Στη μικρή Εβραία νύφη, η οποία είναι 11 επί 8, 11 επί 8 είναι αυτό. <ΣΣ> Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η γραμμή. Δηλαδή είναι πολύ ελεύθερη, κατσαρή, συστρεφόμενη, σαν όλα όσα λείπουν από την περιγραφική διαδικασία που λείπουν τόνοι, λείπει ογκυρότητα, λείπει πλάσιμο. Όλα αυτά υποκαθίστανται από τον τρόπο που λειτουργεί η γραμμή. Σαν να είναι η γραμμή μια σκέψη η οποία αλλάζει, άλλοτε γίνεται πιο ομαλή και πιο ρευστή, άλλοτε γίνεται πιο δύσκολη και πιο κατσαρί που όταν λέμε μεγάλη τώρα 16 22 είναι μη φανταστείτε τίποτα μεγάλη έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο εφα... εφαρμόζονται και οι τρεις τεχνικές με ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα σε αυτό το πορτρέτο που είναι πιο σκοτεινό όλο μικρό κι αυτό 11x10 ε, αλλά και δείτε την εσωτερικότητα με την οποία αυτός ο βαθύς χασμός του ανθρώπου που κλείνει τα μάτια γέρνει και στοχάζεται οι πάρα πολύ δυναμικές γραμμές με τις οποίες ο τόσο μικρό μέγεθος αποδίδει την πλαστικότητα και κυρίως ο τρόπος που κατσαρώνει η γραμμή στο σκούφο και που εδώ εκφράζει τόσο έντονα και βαθιά συναισθήματα αποδίδεται με έναν πάρα πολύ εσωτερικό τρόπο. Που έχει κάνει τα 30 α πούμε επί 40, είναι τα θέματα που θα δούμε σε λίγο. Αυτά ήταν και λίγο πιο πιο πολύ πειραματισμοί. Δεν ήταν για να το πουλήσει δηλαδή σχεδόν ποτέ. Αυτό ας πούμε που ήταν η παραγγελία του ο Λίβεν Βίλενς, Κόπεν Όλ, είναι μεγαλύτερο. Επίσης πολλά από αυτά έπαιναν σε βιβλία. Δηλαδή ήταν σε τυπώματα που θα ενσωματώνονταν, ήταν διάφοροι λόγοι οι οποίοι τύπωναν τα βιβλία τους και ήταν το πορτρέρι τους το οποίο έπρεπε να είναι περίπου το μισό από τη σελίδα του βιβλίου. Αυτό, ας πούμε, του Κόπενον πάλι που είναι πολύ όμορφο γιατί είναι πολύ ζωγραφικέ. οι διαβαθμίσεις των τόνων. Κοιτάξτε εδώ είναι σαν ζαζωγραφική με μολύβι γιατί είναι τόνοι και αυτό είναι μεγάλο, είναι 30-34. είναι τα βιβλικά θέματα εκεί δηλαδή και από την Παλαιά Διαθήκη είναι τα πιο ωραία και από την Καινή Διαθήκη και από τη ζωή του Χριστού έχει κάνει ολόκληρη σειρά πάνω από τρακόσια δηλαδή είναι και πολύ δημιουργικός ε, αυτά με τη ζωή του Χριστού έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και με την Παλαιά Διαθήκη διότι λειτουργούν ως αλληγορίες και μεταφορές για θέματα τα οποία βιώνει και ο ίδιος <Και> οπότε όλα αυτά σχετίζονται κατά κάποιο τρόπο και με τις δικές του προσωπικές μνήμες. Ε, και μέσα από αυτά βρίσκει την αφορμή να παίξει και με τις ενδυμασίες τις εξωτικές. Δηλαδή η, η, η, η, η, η, βιβλική, η τοποθέτηση της θεματολογίας σε ένα βιβλικό περιβάλλον που είναι πιο εξωτικό του δίνει τη δυνατότητα να παίξει με ενδυμασίες, ρούχα, γούνα, καπέλα... Ε, πάρα πολύ όμορφες ε, τέτοιες απεικονίσεις με επεισόδια τα οποία είναι κοινό τόπος για την εποχή του άρα μέσω αυτών των επεισοδίων ό, όταν, όταν κάνει την επιστροφή ας πούμε του ασώ του ιού ε, που αναστέλλεται ουσιαστικά από, από το θάνατο σχεδόν έτσι γράφει ο Ευαγγελμαστής <laughs> ε, λειτουργεί μέσα και από τη δική του ανάγκη από τα τέσσερα παιδιά που απέκτησε ας πούμε και τα είδε τα τρία να πεθαίνουν να επιστρέψουν, ναι. την ανάγκη να επιστρέψει ένα χαμένο παιδί ξανά στην αγκαλιά ενός πατέρα. Οπότε, μέσα από αυτά τα θέματα, ουσιαστικά, λειτουργεί μέσα από τη διερεύνηση των ανθρώπινων συναισθημάτων. Εδώ, σε αυτή την ιστορία που ο Ιωσήφ περιγράφει τα όνειρά του, στον Ιακώ βασικά, αλλά ακούνε όλα του τα αδέρφια... Και τον αντιμετωπίζουν με μία διαφοροποιούμενη έκφραση συναισθημάτων. Άλλοι σκοπτικά, άλλοι ειρωνικά, άλλοι με ενδιαφέρον, άλλοι περιγελώντας τον. Άλλοι... Οπότε έχω μία σειρά από ανθρώπινε φιγούρες που είναι τα αδέρφια του Ιωσήφ που κάθεται εδώ και περιγράφει στον πατέρα του το... τα όνειρά του. Και εδώ έχω μία σειρά από χαρακτήρες που εκφράζουν διαφορετικά συναισθήματα. Οπότε... Δεν ακριβώς το θέμα για εκκλησία, δεν είναι θρησκευτικό. Είναι μελέτη ανθρώπινων αντιδράσεων και συναισθημάτων. Επίση, τα σχέδιά του είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν πρόλαβα να βάλω πολλά, αλλά θα την άλλη φορά θα τα ξαναδούμε ε, και άλλα σχέδια, γιατί είναι πολύ ωραία τα σχέδια. Αυτό, α πούμε, είναι σχέδιο εδώ. Είναι δηλαδή μελάνι και κόκκινο πενάκι και κόκκινο και καφέ μελάνι και γουό. οπότε, αυτό δημιουργεί πάλι το ίδιο θέμα. Είναι ο Ιωσή που περιγράφει τα όνειρά του στον Ιακόβ και στου άλλου αδελφού. Οπότε, και εδώ βλέπετε ότι δουλεύει με μια εξαιρετική ελευθερία στον τρόπο με τον οποίο δίνει στο σχέδιο αυτή την ατμόσφαιρα. Είναι πολλά τα σχέδιά του, πάρα πολύ ωραία σε οίνικουμ βέβαια, μοναδικές εκδοχές δεν έχουμε άλλα. Ε, και ακολουθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα κείμενα τα οποία όμως τα ερμηνεύει με ένα δικό του τρόπο με την έννοια του ότι σαν σα να διαβάζει το κείμενο και μένει σε ορισμένες φράσεις ή λέξεις που αυτές αποκτούν μια πολύ μεγάλη σημασία και ένα νόημα μεγαλοποιούνται και του θέλουν το πρόβλημα πώς αυτό θα το αποδώσω εδώ ικαστικά. οπότε εδώ από τη γένεση ας πούμε που είναι το θέμα με τον ε, ε, Αβραάμ και τον Ισάκ. το οποίο έτσι όπω το διαβάζεις στη γένεση στο 22 κεφάλαιο στην αρχή και γένετο μετά τα ρήματα ταύτα ο Θεός επήρασε τον Αβραάμ. Τον έβαλε σε πειρασμό και είπε αυτό «Αβραάμ, Αβραάμ, Δέ είπε, ιδού εγώ». Και είπε «Λάβε τον Υιόν σου τον αγαπητόν ον υγάπησας τον Ισάρ, και πορέχθη δις τη γη την υψηλήν, Άρα το βάλω σε βουνό «και ανένεγεν αυτόν εκεί ως ολοκάρποσιν εφεν των ωραίων και αρχίζει τώρα η ιστορία ας πούμε εδώ όπου εδώ μας ενδιαφέρει αυτή η σκηνή που έχει απεικονίσει σε αυτό το πάρα πολύ όμορφο χαρακτικό έλαβε δε ο Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαρπόσεως γιατί τα κρατάει ο... και επέθηκε νησά το ιό αυτού του ταφόρτος εκεί κουβάλασε τα ξύλα άμ θα σε θυσιάσω κουβάλακε τα ξύλα οπότε επέθεσε, επέθηκε νησά το ιό αυτού έλαβε δε με τα και το πυρ και την μάχεραν ενδιαφέρει αυτό, το πυρ και η μάχερα. και επορέφησαν οι δύο άμα μαζί παρέα είπε δε Ισαάκ προς Αβραάμ το πατέρα αυτού πάτερ, ο δε είπε τι εστι τέκνον είπε δε, ειδού το πυρ και τα ξύλα που εστι το πρόβατον το εις ολοκάρποσι». είπε δε Αβραάμ ο Θεός όψετε αυτό πρόβατον εις τέκνον Οπότε έχουμε αυτή τη σκηνή που απορρεί ο μικρός Τι πάμε να θυσιάσουμε αφού δεν έχουμε πάρει πρόβατο μαζί Ο Αφραάμ απευθύνεται σε αυτόν λίγο λυπημένο, λίγο υποκρινόμενο Δεν ξέρει τι να απαντήσει, δείχνει το χέρι πάνω Έτσι, εγώ και ο Θεός Εκεί και θα μας βρει τη λύση Οπότε παίρνει από το κείμενο διάφορα χωρία και αποσπάσματα Τα οποία όταν έρχεται η στιγμή να κάνει το σχέδιο που είναι πάλι 15-13 είναι έτσι πολύ μικρό αλλά πάρα πολύ εκφραστικό και όμορφο γιατί ακόμα και σε λεπτομέρειες όπως είναι το πάτημα του Αβραάμ και το αλαθροπάτημα του Ισάάκ, η αθωότητα και η απορία στα μάτια του μικρού η υποκρινόμενη βεβαιότητα στα μάτια του μεγάλου τα αποδίδει με ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο No, Point, δηλαδή με τη βελούδινη υφή που κάνουν τα γραίζια, αφού το βγάλει από το οξύ, έχει κάνει το έτσι, το βγάζει από το οξύ και αρχίζει και δουλεύει πιο ατμοσφαιρικά διότι εδώ είναι λίγο πιο μεταφυσική η στιγμή, γιατί έχει πάρει το μαχαίρι, ετοιμάζεται να σκοτώσει το παιδί, να το θυσιάσει και εμφανίζεται ο Άγγελο, κοιτάξτε τον τρόπο που εισβάλλει το φω. εδώ είναι περιγραφικό, είναι το έτσι και είναι πολύ περιγραφικό. Δεν έχει τόσο ενδιαφέρον. Εδώ, αυτό το φω το οποίο έρχεται και εισβάλλει, είναι από εκεί που ήρθε ο Άγγελο με τι φτερούδιε του να ανεμίζουν και τον πιάνει. Η αγκαλιά καλύπτει το, το, τα μάτια του παιδιού, παίρνει τον Αβραάμ. Δεν έχει πέσει ακόμα το μαχαίρι, αλλά εδώ με τον dry point δημιουργείται αυτή η εξαιρετική αίσθηση δραματικότητα στη συνέχεια τη ιστορία. Σε μικρό παλιμέγεθο, 15 13, αλλά ε, οι μορφέ είναι δυνατέ πατάνε αγαλμάτι, να είναι στερεές και ταυτόχρονα ε, η ατμοσφαιρικότητα, ειδικά του επάνω μέρους, είναι κάτι το καταπληκτικό. Και από εδώ κρατάει, ας πούμε, «Πορευθέντες νεαμφώτερη άμα, ήλθον επί των τόπων, όνει είπε αυτό ο Θεός, και οκοδόμησαν εκεί Αβραάμ το θυσιαστήριο και επέθηκε τα ξύλα και συμποδίσαν σε των αυτό. αυτού, να αυτόν στο θυσιαστήριο κτλ». «Και εκάλεσεν αυτόν άγγελος Κυρίου Εκτουρανού του ουρανού και είπεν, Αβραάμ, Αβραάμ, οδέ είπεν, Ιδού εγώ, και είπε, μη επιβάλλεις τη χείρα σου επί το πεδάριον μη δε αυτό, μη δε, νην ότι φοβήσει τον Θεών και ούκ του το Υιού σου του αγαπητού διεμέ». Και αναβλέψα στο ο Αβραάμ της οφθαλμής αυτού, είδε και είδου κρυώσεις κατεχόμενους κλπ. Οπότε κρατάει αυτά τα σημεία. Το έργο το έχει δουλέψει και σε πολλά ε, λάδια. Έχουμε το, σπουδα, το του μονάχου που είναι ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι ιδιόχυρο, είναι μάλλον εργαστηρίου. Ο άγγελος είναι λίγο αμήχανος και η τόν είναι λίγο ψυχρή. Αλλά ακόμα και Ρέμπραντ studio που δεν είναι όλο ιδιόχυρο, κάποια σημεία είναι σίγουρα του Ρέμπρα αλλά όλο το υπόλοιπο είναι εργαστηρίου. Ακόμα και αυτό έχει έτσι πολύ ενδιαφέρον να πινάλετε πινάκο τέκτε, κυρίως ο τρόπος με τον οποίο αποδίδονται εδώ τα φωτεινά και σκοτεινά μέρη. Ε, πιο ωραίο είναι το ερμητάζ, που είναι ιδιόχυρο του Ρέμπραντ, οπότε βλέπετε ότι ουσιαστικά έχει αλλάξει μόνο η κίνηση του Αγγέλου, που έρχεται από τα αριστερά και δεν κάνει το Λούπιν του ανάποδο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ όμορφο έργο του πιο αρμοσφαιρικό και πιο έτσι βαθιές λεπτομέρειες τα σώματα είναι πιο παλώμενα από την έννοια αυτή τη σωματικότητα από αυτό που ήταν λίγο πιο ψεύτικο και έχει κάνει και μια σειρά από πολύ ωραία σχέδια όπως αυτό το νεανικό σχέδιο 28 χρονών είμαι εδώ στο Βρετανικό Μουσείο που είναι πολύ ελεύθερο και ενδιαφέρον όταν έστεινε το έργο. Αλλά αυτό είναι το πιο δυνατό τελικά και, και από τα τρία μέσα, σχέδιο, λάδι και χαρακτικό νομίζω το χαρακτικό είναι το πιο δυνατό. που έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει κάνει μια πολύ μεγάλη σειρά αρχίζοντα από, από τρία έργα που έχουν να κάνουν με την προσκύνηση των ποιμένων μία ε, προσκύνηση φωτεινή, μία προσκύνηση φωτεινή και το καταπληκτικό έργο με τον άγγελο που τους φέρνει τον νέο. Χανονικά πρέπει να βάλω πρώτα τον άγγελο αλλά επειδή είναι το πιο ωραίο από τα τρία το άφησε για τρίτο. Εδώ έχω μία προσκύνηση των ποιμένων η οποία είναι καθαρή, γραμμική και φωτεινή. Ωραία, απλωμένη, μέσα από πάρα πολλού ρυθμούς. Μικρού μελιά και αυτοί αυτή, 10 επί 12, άρα είναι πάρα πολύ μικρό ήδη, αλλά δουλεύουν πάρα πολύ ωραία οι ρυθμικέ επαναλήψεις των γραμμών και ο τρόπος με τον οποίο αποδίδουν την έννοια της πλαστικότητας και της φωτοσκίασης, εδώ. Είναι αρκετά φωτιζόμενο το έργο, έχει εκφραστικά στοιχεία, υπογεγραμμένα είναι όλα, αλλά το αντιπαραβάλλω στην πολύ σκοτεινή προσκίνηση των πιμένων που είναι το ακριβώς αντίθετό της δηλαδή έχω δύο χαρακτικά και τα δύο είναι χαρακτικά το ένα είναι πάρα πολύ φωτεινό, γραμμικό το άλλο είναι πάρα πολύ σκοτεινό, ατμοσφαιρικό και τα δύο προσέτουν κάτι στην ιστορία το ένα την καθαρότητα με την οποία αποδίδεται το γεγονός στην αφήγηση, το άλλο το μυστήριο από την μεταφυσική υπόσταση του γεγονότος. Είναι αυτή η σκηνή με το, την εμφάνιση του Αγγέλου, η οποία είναι από, τις πιο, από τα πιο δυνατά χαρακτικά. Είναι αυτό το σημείο στο καταλουκάν ε, που αναφέρεται έτσι πολύ περιγραφικά αυτό, ε, γιατί έχει τους πιμένες τον Άγγελο και την λειτουργία του φωτός είναι από τα πολύ δυνατά έργα για την επεξεργασία του φωτός και επιμένες ήσαν εν τη χώρα αυτοί αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακά στις νυχτός επί την πίμνην αυτών. Άρα είναι αυτοί με τα πρόβατά τους και τα φυλάνε εκείνη νυχτιάτικο και η δου άγγελος κυρίου επέστει αυτή και δόξα κυρίου περιέλαμψεν αυτούς προσέξτε, δόξα κυρίου περιέλαμψεν αυτούς άρα έχω το φως που έρχεται από πάνω και την Λάμψη περί αυτών και εφοβήθησαν, φόβον Μέγαν. Και είπεν αυτοί ο Άγγελο: Μη φοβήστε, η Δούγαρε, Ευαγγελίζομαι η μην χαρά μεγάλη, είδησε στε παντή το λαό. Ο Διετέχθη σήμερον μην σήμερα ο Σωτήρο, έστει χρυστοσκύριο σε πόλη και τούτο η το σημείο. Ευρύσεται βρέφο σε σπαργανωμένων κείμενων εμφάτνη, και εξέχνησε γένατο το Αγγέλο, πλήθο στρατιά ουρανίου. Άρα, έχω πολλά αγγελάκια, πλήθο στρατιά ουρανίου, ενούντων των Θεών και λεγόντων δόξα υψίστης Θεό και πηγή συνήθω εκδοκία. Από εδώ είναι αυτό το απόσπασμα που το ακούμε συχνά. Οπότε, έχω την περιγραφή του Λουκά στο δεύτερο κεφάλαιο του Καταλουθάν, η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, κυρίω στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το Θεό και, και δημιουργεί αυτά τα δεδομένα που έχουν να κάνουν με τη δραματικότητα του γεγονότος της εμφάνισης του Αγγέλου και του θεϊκού φωτός. Άρα εδώ έχω ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο επεξεργασίας του φωτός και του σκοταδιού και της πάλης μεταξύ τους. Και τα πιο σημαντικά έργα του Ρέμπραντ είναι το χαρακτικό των 100 φιωρινιών, αυτό που λέγαμε πριν, το οποίο το κάνει γύρω στο 1646 με 49, γιατί έχουμε πολλά προσχέδια και πάρα πολύ ωραία σχέδια. Το οποίο το έχει κάνει σε δύο παραλλαγές σε δύο δοκίμια. Εδώ βλέπετε το πρώτο από τα δύο. Δουλεύει και τι τρει τεχνικέ και είναι μεγάλο σχετικά, 28x38 και είναι από τα πιο διάσημα και γνωστά χαρακτικά σε όλη την ιστορία της χαρακτικής και λόγω του τρόπου με τον οποίο εικονογραφεί τα επεισόδια και λόγω του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιεί τις τρεις τεχνικές για να δώσει αυτή την αίσθηση ατμοσφαιρικότητας και διαφοροποίησης. Στα κοντινά δηλαδή θα δείτε ότι τα πρόσωπα των Φαρισαίων που είναι με έτζινγκ, είναι πιο μονοσήμαντα, πιο σκληρά, πιο ηρωνικά το πρόσωπο του Χριστού είναι πολύ πιο παλώμενο και ασαφές τα πρόσωπα των αρρώστων είναι πιο έτσι ε, ε, ε, φαγωμένα από το χρόνο και την ταλαιπωρία ε, τα πρόσωπα του πλούσιου νέου το πρόσωπο του πλούσιου νέου ή της πλούσιας μητέρας και το σώμα αποδίδονται διαφορετικά οπότε υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο αποδίδονται από το Καταμαρθαίον, ακούτε τα Καταμαρθαίον πάθη του πάχα και αυτό είναι από το Καταμαρθαίον, γιατί ουσιαστικά λειτουργεί πάρα πολύ ωραία αυτή η αναφορά. Αρχίζει όλο το επεισόδιο με το 19 κεφάλαιο του Καταμαρθαίου, που λέει «Και γίνεται ότι τέλειες ενωστούς τους λόγους του ούτους, με την από της Γαλιλαίας και ήρθεν στα όρια της Ιουδαίας πέραν του Ιουρδάν και εικολούθησαν αυτό όχλη πολύ και εθεράπευσαν αυτούς εκεί. Άρα το setting μου το δίνει ο Ματθαίος το setting, και εικολούθησαν αυτό όχλη πολύ. Άρα έχω μία πολυπληθή σκηνή. Να δούμε τα δύο-τρία επεισόδια για να τα δούμε μετά πώς τα πικονίζει. Και προσήρθουν αυτό οι Φαρισαίοι, πειράζονται σε αυτόν, και λέγοντας αυτό, ή έξεσην ανθρώπου απολύσσεται η στην θέμα του διαζυγίου δηλαδή. Εάν, το ξέρετε το επεισόδιο, έχουν ενδιαφέρον αυτά, είναι και πολύ ωραία γραμμένα τη γλώσσα και του Λουκά και του Μανθέου, είναι αριστούργημα λογοτεχνίας, δεν μας ενδιαφέρει το θεολογικό περιεχόμενο τόσο, όσο το λογοτεχνικό. Το, το Οπότε γίνεται μια συνομιλία που τον κοροϊδεύουν και του λένε και πότε μπορεί κάποιος να χωρίσει τη γυναίκα του και γιατί ο Μωυσής. έτσι και γιατί λέγω τίουν ο Μωυσής εν δίλατο δούνε βιβλίο να αποστάσω και απολύσε αυτήν και ε, ε, τους απαντάει εν πάση περιπτώσει, είναι, είναι πάρα πολύ ωραίο ο διάλογος λέγω δε ειμήν ότι όσα να τη γυναίκα αυτού μη πορνία και γαμίσει άλλη μη χάτε <coughs> και η απολυμμένοι γαμήσας μη χάτε λέγουσι αυτό η μαθητέ αυτού ή ούτο η αιτία ανθρώπου μετά της γυναικός που συμφέρει γαμίσε Οπότε έχω μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, συνομιλία που έχει να κάνει και αυτό απεικονίζεται στους ε, φαρισαίους και στον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται. Εδώ είναι η ιστορία με τα παιδιά. Τότε προσυνέχθη αυτό παιδεία ή να επιθεί αυτή στα σκήρας και προσέφξετε. Οι δε μαθηταί επετίμησαν αυτής. Τα διώχναν τα παιδάκια ας πούμε. Ο δε Ιησούς είπε άφετε τα παιδεία και μην αυτά έλθει προς με. Τον γάρτι ούτωνε στη βασιλεία των ουρανών. Των παιδιών είναι. Και επί τα χείρας αυτής επορεύθει Οπότε έχω και ένα άλλο επεισόδιο. Ένα από τα ωραία επεισόδια είναι ο πλούσιος νέος εδώ, ο οποίος το καταλαβαίνω ότι είναι πλούσιος από την εδημασία που φοράει, τα παπούτσια, τα σιρίτια, την κόμωση, τη στάση που είναι λίγο αλαζονική, το χέρι έτσι... Βλέπετε ότι έχει μια αλαζονική υπερβολή ενό πλουσίου, που είναι πολύ ωραίο επίση το απόσφασμα του καταματθέων. Και ειδού ει, προσήλθον, είπε αυτό. Διδάσκαλε, αγαθέ, τι αγαθών πίσω να έχω ζωή αιώνιων, θέλει ζωή αιώνιων. Ο δε είπε αυτό. Τι με λέγει αγαθών, δι αγαθό, είναι ο Θεό, ή θέλει ει ευθύνη στη ζωή, τύρισαι εντολά. Λέγει ο μικρό, πια εντολά. Ο ΔΕΗ είπε, Ο Φωνεύση, Ο Μιχεύση, Ο Κλέψου, Ο Τζεδοματηρή, τον Πατέρα του, Μητέρα του κτλ. Λέγε αυτό ο νεανίσκο, Πάντα τα αυτά εφυλαξάμεινα εκ νεότητός μου. Τι έτσι, Όλα αυτά τα ακολουθώ. Τι μου λείπει για να κερδίσω την αιώνια ζωή. Έχει αυτό ο Ισού, Ή θέλει είναι, είπαγε πω όλοι σώσου τα υπάρχοντα και δώσου πτωχή. Και έξι στι σαυρών εν ουρανό. Και δεν προακολούθη Ακούσα δε ο Νεανίσκο των λόγων, απίλθε λυπούμενο. Ήλγα, ρέχουν κτήματα πολλά. Διότι είχε πολλά, και σου λέει, Πού να τα δίνω τώρα στου φτωχού για να τα κερδίσω στον ουρανό, Πολύ ασαφέ το θέμα. Και απίλθε. Οπότε είναι μια σειρά από πολύ ωραία επεισόδια, και αυτό με την Καμίλα που βάζει ο... ο Ρέμπραντ εκεί. Ο ΔΕ Ισούς είπε τι μαθητέ αυτού, γιατί μετά άρχισε μια κουβέντα ε, για τον πλούτο, περί πλούτου κτλ. Που του λέει εκεί. Δυσκόλο πλούσιο εισελεύσεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Πάλι δε λέγω ημίλ, ευκολότερον εστί κάμιλον διατριπήματο γραφείδο Διελθίν, ή πλούσιον στη Βασιλεία του Θεού εισελεύθεν. Οπότε βάζει την Καμίλα εκεί για να κάνει μια έμεση αναφορά στο επεισόδιο που μιλάει για την Καμίλα. Τι θέλω να σα πω με αυτά, Ε. Δεν μου ζητήθηκε να μιλήσω. Τα έχω πούσει σε τρίτη Ότι έτσι έλεγα, δεν ξέρω, ένα πάρα πολύ χοντρό σκηνί. Όχι, βρε, το, αφού λέμε... Ευκολότερο νεστί κάμηλων διατρυπήματος γραφίδος ή πλούσιο στην βασιλείο του γραφίδος Εγώ αυτό ξέρω, δεν είναι το ζώο Εγώ αυτό ξέρω, δεν είναι το ζώο Ο ρέμπρα Ναι, ναι Οπότε θέλω να σας πω ότι διαβάζει το επεισόδιο και διαλέγει κομματάκια τα οποία στη συνέχεια προσπαθεί να τα ενσωματώσει όλα σε μία ενιαία αφήγηση. Σε αυτή την αφήγηση, επειδή χρησιμοποιεί και τις τρεις τεχνικές και την οξυγραφία και την πούντα και τη βελόνα. βλέπετε ότι σε ορισμένα σημεία είναι πιο γραμμικό και ξεκαθαρίζει και γίνεται πιο καθόλου ατμοσφαιρικό. Στους Φαρισαίους δεν έχει ατμόσφαιρα. Δίπλα στους Φαρισαίους που είναι οι μαθητές που τον ακούνε με ενδιαφέρον, Ας προσπαθούν να απομακρύνουν αυτούς με τα παιδιά ή γίνεται πολύ πιο ατμοσφαιρικό. Στο πρόσωπο του Ιησού από το οποίο εκπέμβονται φωτεινές ακτίνες γίνεται πάρα πολύ θαμπό. Εδώ άρχιζει και να αλλάζεται η σαφήμια και η ασάφεια. Οπότε έχω ένα, έναν τρόπο να διαβάζω το επεισόδιο και να ενσωματώνω μία σειρά από πολύ σύνθετα στοιχεία τα οποία λειτουργούν με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο ζωγραφικό τρόπο. Α το δούμε Mm. Αφού χρησιμοποιείτε τι τρει τεχνικέ, ε, πώ φουγκράζετε αντίτυπα όταν περιορίζεται κανεί την μουσικραφία σε 15 ενώ στην άλλη 60 αντίτυπα. Κοίτα, κοίτα, βγάζετε τα πρώτα αντίτυπα με την μουσικραφία. Αν τα βγάζετε. Καλιά, βγάζετε. Mm. Αλλά δεν τον ικανοποιούν. Mm. Τα πουλάει. Mm. Mm. Αλλά δεν το ικανοποιούν. Mm. Και μετά δουλεύουν mm. τα λένε. Μπορεί να, μπορεί να βγάλει άλλα 50 και τελευταίο αφήνει το dry point που έχει είναι τα πρέσβια που δεν μπορεί να βγάλει πολλά εκεί. Ναι. Ναι. Εδώ δείτε αυτό το ρυθμό τη διαφορετική γραφή. Εδώ α πούμε είναι edgeinc, εδώ είναι καλέμι και εκεί είναι dry point. σε συνεργασία αυτό και με γνωστούς του που έχουν το θεολογικό πλαίσιο, υπάρχει και η, επειδή αυτό απεικονίζει και μια σκηνή που μιμείται λίγο τις σκηνές Δευτέρα Παρουσίας, όπου ο Χριστός υψώνει το ένα χέρι προς τον ουρανό και υψώνει το άλλο, συνήθως είναι το, το αντίθετο βέβαια υψώνει το, το ένα προς τον ουρανό και τον παραδείσο και το άλλο προς την κόλαση το οποίο δεν λειτουργεί εδώ έτσι, δηλαδή το κατεβασμένο του χέρι είναι προς τη μεριά των θαρισαίων, το υψωμένο του χέρι είναι προς τη μεριά των φυλάστενων των αγαθών, των ταλαιπωρημένων κτλ. Οπότε υπάρχουν και τέτοιε ενδιαφέρουσες αναφορές. από τα πιο δυνατά έργα του και τα πιο μεγάλα, 46 εκατοστά, είναι οι τρισταυρί. Ε, οπότε μια σταύρωση δηλαδή στην οποία απεικονίζεται ένα επεισόδιο Αυτό είναι σκέτον dry point και σε ορισμένες εκδοχές έχει βάλει και λίγο πουρίνα από πάνω Το έχει δουλέψει σε πέντε διαφορετικές εκδοχές και πέντε δοκίμια Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον διότι ε, το άνοιγμα αυτό από μόνο του είναι δραματικό το επεισόδιο Εδώ είναι το πιο ωραίο κομμάτι είναι αυτό ε, από το καταλουκάν είναι «Είνδε ο έκτη και σκότωσε γέννα το εφόλιν τη ε, έως ώρας ενάτης, του ηλίου εκλίποντος και εσχίστη το καταπέτασμα του ναού μέσων και φωνή σα φωνή μεγάλη ο Ιησού είπε πάτε ρισκή σου παρατίθε με το πνεύμα μου και ταύτα λοιπόν εξέχνευσε άρα έχω μία πολύ έτσι, σημαντική στιγμή όπου σχίζεται ο ουρανός και έρχεται το φως εδώ και πεθαίνει ο Ιησούς. Ε, οι οι άλλε μορφέ δικαιολογούν την παρουσία του από τη συνέχεια του κατά Λουκά, που λέει «Δόντε ο εκατόντερος προς το γεννόμενον, εδόξω στο θέλογον, ότος ο άνθρωπος ούτως δίκαιος είναι». «Και πάντες οι συμπαραγενόμενοι όχλοι, επί την θεωρία τα αυτή θεωρούνται στα γενόμενα, τύπτονται σε αυτόν τα στήθη υπέστρεφων, ειστήκησαν δε πάντες οι γνωστοί αυτού από μακρόθεν και γυνα αυτό επί της ορώσε ορόσε αυτά, Άρα το μισό κομμάτι μου απεικονίζει το μεταφυσικό γεγονός αυτό της, ε, που σκίζει το ουρανός και έρχεται το φως. Τοποθετεί τους δύο λιστές ταυτόχρονα εξού και οι τρεις σταυροί. Το έχει δουλέψει σε πέντε διαφορετικές εκδοχές. Να δούμε το δεύτερο στάδιο της Βοστόμης που ακόμα έχει ε, της ε, στο πρώτο επίπεδο για να δούμε λίγο τη γραφή του. περιγραφικός, δηλαδή φαίνεται η Παναγία είναι, είναι καθαρή η Παναγία εδώ και η πτώση της φαίνεται ο Ιωάννης που είναι στο Σταυρό, φαίνεται ο Ιωσήφ Ξαρημαθέας φαίνεται ο Νικόδημος δηλαδή όλες αυτές οι μορφές που έπρεπε να παρίστανται στη Σταύρωση είναι κατά κάποιο τρόπο ορατές το πεγνίδι υπάρχει το παιχνίδι του φωτός και της σκιάς εννοώ συνακολουθούνε στην τρίτη εκδοχή δουλεύει λίγο dry point και το σκουρένει. στην τέταρτη εκδοχή επενδύει πάρα πολύ δυναμικά το και το αλλάζει την ώρα. Στην Πέμπτη γίνεται ένα μεταφυσικό δράμα, πια εντελώ εξπρεσιονιστικό. Χάνονται τα πάντα, η καθαρότητα, η σαφήνεια, η βεβαιότητα, οι λεπτομέρειε, διότι πρόκειται για ένα μεταφυσικό φως που σκίζει τον ουρανό. Και όλα εξαφανίζονται σε μία ασάφεια. Του ρουφάει πάρα πολύ το σκοτάδι. Απεικονίζει ίσω καλύτερα ε, τα δύο τελευταία στάδια, το 4 και το 5 απεικονίζουν καλύτερα ίσως αυτή την αίσθηση σπαραγμού, θανάτου, σκότους, από τα πρώτα τρία τα οποία ήταν πολύ πιο περιγραφικά στις γερτομέρειές του και στον τρόπο με τον οποίο απέδιδαν το, τα υπόλοιπα στοιχεία. Οπότε να δούμε λίγο από την εκδοχή του, είναι και στο να αυτό είναι και στη Βοστόνη, αλλά να δούμε την εκδοχή του Ρότερνταμ, έτσι λίγο από κοντά για να δείτε τον εξπρεσιονιστικό χαρακτήρα αυτή της εκφραστικής γραφής που αγγίζει τα όρια τη αφαίρεσης πια. είναι πιο κοντά στην έννοια της απόλιας του θανάτου, του σκότους επεμβαίνοντας πάνω είναι λιγότερο ψεκάθαρο αλλά είναι πιο κοντά στο περιεχόμενο τα δουλεύει την ίδια περίοδο βέβαια δηλαδή δεν είναι ότι γερνώντας γίνεται πιο απεσιόδοξος είναι πειραματισμή είναι συνειδητοί πειραματισμοί. Ε, περνάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι να δούμε ε, ένα. Ένα έργο το οποίο είναι και τα τρία αριστουργήματα και το χαρακτικό, και το λάδι και το σχέδιο που είναι η επιστροφή του ασώ του ιού. Έχει πολύ ενδιαφέρον, να δεν να το βάλω, αλλά το ότι τον το ιό τον έχει ζωγραφίσει και στην καλή του εποχή που σύχναζε στα πορνεία και διασκέδαζε όταν ήταν στις καλές του εποχές και αυτός με τη Σάσκια και είχαν λεφτά και διασκεδάζανε και περνάγανε καλά πριν αρχίσουν ακόμα οι αρρώστιε, οι δυστυχίε, τα, τα, τα, τα πεθαμένα παιδιά κτλ. Έχει κάνει τρει-τέσσερι παραλλαγέ και σε χαρακτικά και σε λάδια. Όπου ο Άσοτο Ιώ είναι ο ίδιο αυτοπροσωπογραφούμενο, και η Σάσκια είναι η σύντροφό του, και διασκεδάζουν επίνοντα κρασιά κτλ. Τα σε ταβέλε κάνοντα ντότσε δίτα. Εδώ τώρα. Μετά το 30, ε, αυτό είναι το 1936. Άρα, μετά το 1636 που έχει πεθάνει και η Σάσκια έχει, ε, ε, έχει αλλάξει όλο αυτό, έχουν χάσει παιδιά, επιστρέφει μέχρι το 69 που πεθαίνει, αυτό είναι τη χρονιά που πεθαίνει, επιστρέφει δρημίτερο το θέμα του ασότου Ιού, ε, το οποίο ουσιαστικά ε, προσωποποιεί και την ίδια του την αγωνία γιατί η, η, η, η, ε, ό, όλες αυτές οι οικονομικές διακυμάνωσες με το γιο του σας είπα την άλλη φορά ότι κάνανε διάφορα εικονικά συμβόλαια για να μπορέσει να κρατηθεί περιουσία όπου δεν τα είχε στην κατοχή του και τα γράφε στον Τίτο και η Σάσκια είχε γράψει στον Τίτο υπήρχε δηλαδή ένα είδος έτσι, περίεργων ισορροπιών οικονομικού τύπου ανάμεσα στο γιο και στον πατέρα ένα. υπήρχε η αίσθηση της απόλυας τα παιδιά που έχουν χάσει που μου έχουν πεθάνει και που δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Και όταν έχεις, ε, ε, έχει πεθάνει ένα, ένα άτομο και το κιτάς την ώρα της κηδείας α πούμε που το κοιτάς, ε, σου έρχεται πάρα πολύ αυτή η, η, η αίσθηση. Το ότι α, α, αυτό, αυτό το στόμα δεν θα ξανανοίξει ποτέ, δεν θα μου ξαναμιλήσει ποτέ και δεν μπορείς να το χωνέψεις λίγο γιατί το έχει συνηθίσει να σου μιλάει. Ε, και εκεί βρίσκεσαι απέναντι σε αυτό το πράγμα ότι τελείωσε δηλαδή, αυτό ήτανε, δεν θα ξανάρθει ποτέ κοντά μου. Οπότε αυτό το έχει ζήσει αυτό πολλές φορές, με τα παιδιά του που πεθάνανε, με τις άσκες που πέθανε κτλ. Οπότε μέσω του θέματος του ασώτου είναι σαν να ενσωματώνονται κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία περιλαμβάνουν και όλη αυτή τη αίσθηση... Απελπισία, προσμονής, ελπίδας, συγχώρεσης όπως το είχε πει έτσι πάρα πολύ ωραία ο Βέργκερ ε, που θα το δούμε την άλλη φορά αυτό ε, τα έργα του Ρέβραντε έλεγε είναι η μεριά της προσευχής είναι δηλαδή ένας τρόπος να διαχειρίζεσαι έτσι πνευματικές ελπίδες απέναντι σε καταστάσεις που σε υπερβαίνουν οπότε εδώ έχω ένα τέτοιο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο ε, αποδίδει <coughs> αυτά τα χαρακτηριστικά και τα τρία είναι καταπληκτικά. Αδελή, mm. Μπορούμε να φανταστούμε ότι παρότι η Εκκλησία δεν λειτουργεί ο κόσμος ακόμα... Ναι, ναι. Ο κόσμος, ε, ε, ωραία... ναι, τα πουλούσε. Mm. Κυρίως ο κόσμος, όπως και στην κανονική Εκκλησία δηλαδή, μέσα από τα βιβλικά επεισόδια έχει αφηγήσει για να ταυτίζεται. Ξέρετε, για να ενεργοποιεί αντίστοιχα συναισθήματα. Οπότε και ο ίδιο τα χρησιμοποιούσε πολύ και ήταν και αγαπητά. Χωρί να μπαίνει σε εκκλησίες. Μπορεί ο κόσμο να βάλει σπίτι του μια επιστροφή ασόφιου ιού, επειδή ήταν ένα θέμα το οποίο είχε να κάνει με το παιδί μου που έφυγε και το έχασε. Οπότε μέσω του βιβλικού επεισυδείου διάβαζε μια προσωπική στιγμή. Αυτό είναι ένα σχεδιάκι από το Χάρλεμ, 1923, αλλά πάρα πολύ δυνατό. Δουλεύει με πενάκι, καθαρό πενάκι και πινέλο, το οποίο το αραιώνει. Κοιτάξτε, α πούμε ότι επάνω αριστερά το δουλεύει με γραμμική απόδοση. Κάτω δεξιά το δουλεύει με γοσ, έτσι με απόδοση. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο με τον οποίο σε τόσο μικρό μέγεθος αποδίδεται αυτή η ένταση ανάμεσα στα δύο πρόσωπα και την επιστροφή. Οι δύο, έτσι, η ένταση, γιατί αυτή τη στιγμή έχει, έχει ένταση αλλά ταυτόχρονα έχει και ηρεμία. Βλέπετε πως εναλλάσσονται στο φόντο ένταση γιατί κάτι γίνεται, μία αναμενόμενο και μία γαλήνη και μία ατμοσφαιρικότητα. πολύ μικρό, 13x13 ε, αλλά πάρα πολύ καθαρό ε, πιο πονεμένο λίγο το έχει κάνει πιο κοντά στις απώλειες το 36 προηγούμενο απόλυε παιδιών και συζύγου άρα είναι πιο ε, πονεμένο και οι μορφές είναι πιο ταλαιπωρημένες αλλά η γραφή είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα που είναι στο ερμητάζ και είναι δυο μέτρα, στο οποίο κατά κάποιο τρόπο συνοψίζονται όλα αυτά μέσα από το χρώμα, είναι η εκδοχή του Ερμιτάζ, το οποίο είναι πραγματικά από τα πιο δυνατά του έργα, κυρίω για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζει αυτό τον βαθύτατο ανθρωπισμό μέσω του οποίου βγαίνουν αυτά τα χαρακτηριστικά η διφορούμενη στάση των άλλων αδερφών που δεν καταλαβαίνουνε γιατί τον δέχεται πίσω τον άσωτο, <κυρίζει> καλοκλημένοι με αυτό το ξυπόλυτο και και ταλαιπωρημένο, που κολλάει το πρόσωπο πάνω στην αγκαλιά του πατέρα του, αυτά τα χέρια τα οποία αποδίδονται με εξαιρετικό τρόπο, το σκοτάδι που κονεύει τις μορφές και τη γυναικεία μορφή που σχεδόν δεν τη βλέπουμε και αυτή την ανδρική, και η καταπληκτική επαφή και ένωση και η έννοια αυτή της ανθρωπιστικής συνχώρεσης και του εναγκαλισμού που α, δεν έβαλα το επεισόδιο το, το απόσπασμα από το Ευαγγέλιο που είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί μιλάει για την Ανάσταση ότι ήταν σαν, σαν νεκρός που αναστήθηκε όταν γύρισε Προσεκτική μαθηματική, παρακτικά στι τεχνικέ, βάλαμε μπόριμα και κάποια έργα. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με το. θα δούμε και άλλου έργα, γιατί είναι και κάποια πολύ σημαντικά έργα που δεν έχω πολλά να τα δείξω. Αλλά σιγά σιγά μπαίνουμε στο σύμπαν του και είναι πολύ ενδιαφέρον το όλο Ευχαριστώ πάρα πολύ.